Καλησπέρα, Μην Κρυπουαρό! Καλώ ήλθατε στο πρώτο επεισόδιο τη τέταρτη σεζόν του αυτού εδώ του τίμιου του podcast. Του podcast που έχει έρθει για να κάνει για άλλη μια χρονιά. Τι μαρία! Να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό αλλά και τη Μισμάρπλ που κρύβουμε μέσα μα! Ναι. Πο, πο. Δύο μήνε μετά. Δύο μόνο. Χριστέ μου, δύο. Τι, πότε σταματήσαμε. Σταματήσαμε πριν Τέλος το 15 δεκα... Πριν το 15 Αυγούστου. Εντάξει. Τώρα και εσύ, τραγκυλοποίηση. <Σι plotted> ναι, εντάξει, σταματήσαμε. Πριν λίγο πριν το 15 Αύγουστα. Ε Ωραία, και ξεκινήσαμε λίγο μετά τι 10. ]yen. Όχι, πότε ξεκινήσαμε, 12. 12 έχει σήμερα. Ε, εντάξει, ρε παιδί μου, να λε πω συνέβησαν και πολλά πράγματα συνέβησαν. μέσα σε αυτό το δίμηνο. Συνέβησαν, θα του τα πούμε και θα του πούμε και το λόγο που καθυστερήσαμε τόσο πολύ να ξεκινήσουμε. Αλλά να πω πρώτα, γιατί έχω μεγάλη χαρά. Πώ δεν τεκτυβάκια επιστρέψαμε. Πώ, όχι, απλά επιστρέψαμε. Είχε στεί από το ωριακά, είχε στεί το μου το setup, μου εσύ, μου έλειψαν τα διτεκτυβάκια, μου έλειψαν οι υποθέσει μα, μου έλειψαν οι συζητήσει μα, όλα μου έλειψαν. Γενικά, ναι, ήταν έτσι ένα δίμηνο που απήχαμε, όπω καταλάβατε κι εσεί, αλλά παιδιά, απήχαμε για καλού σκοπού, γιατί έτσι έχουμε γυρίσει με περισσότερη όρεξη, έχουμε ξεκουραστεί αρκετά. Έχουν συμβεί, να λε πώ, και το τελευταίο δίμηνο τα χίλια μύρια όσα. Σε τούτη εδώ τη χώρα. Οπότε, ναι, καλά, όχι μόνο εδώ, έχουν γίνει και λίγο πιο εξωτερικά, εντάξει, <laughs> τα αναφέρουμε όλα, δεν ξέρω. <laughs> νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο. Μόνο με τα νέα του Δήμινου. Του Ιδού ή Δημήνου. Ένα από τα δύο. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Για άλλη μια χρονιά δεν θα έχουμε κοντά μα του ε, φιλόλογου αυτή τη χώρα. <laughs> φιλόλογου ή φιλόλόλογου. <laughs> Είναι και τα δύο. <laughs> δεν ξέρω. Ούτω ή άλλω παρεξηγήθηκαν από το πρώτο που είπε του Δημήνου, οπότε δεν ξέρω. <laughs> Τέλο πάντων. Παιδιά, ναι, και μένα μου λείψατε πάρα πολύ και εσύ μου λείψε και οι συζητήσει μα μου λείψανε και το setup. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή. Αυτά τα δύο μικρόφωνα και ο τρόπος που τα κοπανάω και με κοιτάζουμε αυτό το ήχος <laughs> του. Όντως μου Αλλά τι να κάνουμε τι τώρα. Τι να κάνουμε αυτοί είμαστε, γι' αυτό μας αγαπάτε, γι' αυτό σας αγαπάμε. Θα βάλω φωτιά στο setup. <laughs> <laughs> ή στο setup. <laughs> λοιπόν. Ει. Hey. Αγό! Αγό! Είσαι έτοιμο. Κάπτεν. Είσαι έτοιμο. Γιατί πράγμα; Πρώτον, για το πρώτο επεισόδιο τη τέταρτη σεζόν. Δεν είμαι έτοιμο, γεννήθηκα έτοιμο. Wow. <χαι> και δεύτερον, γιατί να του πούμε αυτό που ξεχάσαμε στο εισαγωγικό. Τι ξεχάσαμε. Όλοι όσοι είστε καινούργιση αυτή είναι εδώ την παρέα. Και, παιδάκι, μου δεν ξεκινήσαμε καν. Ήθελα να το κάνουμε λίγο πιο γκράντε αυτή τη σεζόν. Κάτσε καλέ να το πω αυτό και με τα πλέον τι θε. αυτό λέει. Γι' αυτό στο συγκεκριμένο που είσαι να πει ήθελα να το κάνουμε πιο γκράντε αυτή τη σεζόν. Αλλά. Έχετε καταλάβει ότι ένα δίνουμε τώρα δεν έχουμε συνεννοηθεί για τον κανένα λόγο στο πώ θα ξεκινήσουμε. Βρε, όχι, ανοίξαμε μικρόφωνα και είπαμε εδώ είμαστε. <Γυκλή> <Yeah>. <Γυκλή> για πε, για να μην είμαι προπέτη. <Γυκλή> <Γυκλή> όχι, όχι. Θα το πει όπω θέλει και θα το κάνουμε το επόμενο επεισόδιο. Έτσι, για να με βαριέστε. <Γυκλή> Όσοι λοιπόν είστε καινούργοι σε αυτό εδώ το τίμιο, το κανάλι, μπορείτε να πάτε να μα ακολουθήσετε. Αρχικά στο Spotify, να πατήσετε το αστεράκι καμπανάκι, τι είναι για να μα ακολουθήσετε. Να αφήνετε τα σχόλιά σα, γιατί πλέον μπορούμε να τα βλέπουμε και στο Spotify, αλλά και γιατί ο αλγόριθμο, όπω έχουμε πει, δεν ξεχνά. Και στηρίζει ο αλγόριθμο τα podcast τα οποία έχουν μπόλικα σχόλια. Έτσι. Επίση, μπο... να πούμε ότι στα σχόλια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ελεύθερο. πλέον μπορούμε να απαντάμε yeah. επιτέλου στο Spotify. Οπότε στι υποθέσει και όλα αυτά που κάνουμε, πλέον μπορούμε να έχουμε έναν mini διάλογο. Ναι. Yeah. Τέλο, όχι τέλο. Μέση, μπορείτε να πάτε. <laughs> <laughs> <laughs> να πάτε λοιπόν και στην πλατφόρμα του YouTube, να μα ακολουθήσετε και εκεί, να πατήσετε το καμπανέκτημα. Που ξέρετε ότι πατάτε καμπανάκι. Να αφήσετε και εκεί τα σχόλιά σα. Να ξέρετε ότι εκεί είναι ένα βίντεο χωρί εικόνα. Είναι σκέτο ήχο. Αλλά άμα θέλετε και ψήνεστε, να δώσετε και εκεί views. Δώστε εμείς εμεί εδώ είμαστε για να τα λαμβάνουμε. Ή τέλο πάντων, αν έχετε φίλου οι οποίοι βολεύονται να παρακολουθούν οτιδήποτε ή να τα ακούνε οτιδήποτε από την πλατφόρμα του YouTube, να το μοιραστείτε μαζί του γιατί είμαστε και εκεί. Το βασικότερο όλων. Να πάτε στο Instagram Βάμαν. και να μα ακολουθήσετε. Γιατί για ακόμα μία φορά ο Γιώργη κάνει εξαιρετική δουλειά στα social και Πρέπει να τα δείτε όλοι. Και γιατί εκεί μπορείτε να βλέπετε πώ που ανεβάζουμε, που ανεβάζει, story που ανεβάζει. Μόνος μου είμαι σε όλο αυτό. Δεν είναι μόνος του. Εγώ έχω πει: <laughs> Εγώ είμαι τίβα τη ιστορία. <laughs> να μαθαίνετε τα νέα μα, να μαθαίνετε νέα για το συγκεκριμένο το podcast που ακούτε. Όπω επίση και φέτο το πειραπόφαση θα είναι μια πολύ ενεργετική χρονιά στα social. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα είναι καλό να μην χάσετε τίποτα από αυτά που θα ακολουθήσουν. Έτσι. Έτσι. <laughs> <laughs> Και θα κλείσω λέγοντα ότι όσοι θέλετε να στηρίξετε λίγο πιο έμπρακτα αυτή εδώ την προσπάθεια, μπορείτε να πάτε στην πλατφόρμα του Buy Me a Coffee. Και επειδή χειμώνα έρχεται βρε αδερφέ, ένα ζεστό καφέ ή ένα ζεστό τσάι πάντα είναι ευπρόσδεκτο. Όπω θα έχετε ήδη δει, το επεισόδιο του σημερινό θα είναι λίγο μεγάλο. Και αυτό γιατί είναι πρώτον το πρώτο επεισόδιο τη τέταρτη σεζόν. που πω φτάσαμε εκεί. Oh. Ναι. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, αλλά γυρίσαμε και όσοι είχατε δει το post που κάναμε στο Instagram και διαβάστε την περιγραφή γιατί μερικοί μπορεί να μην τη διαβάζετε για όλους τους υπόλοιπους να σας ενημερώσουμε πως τη φετινή σεζον αποφασίσαμε να έχουμε διάφορες εκπλήξεις να έχουμε διάφορες νέες εισαγωγέ στις θεματικές του podcast όπως επίσης και ότι φέτος θα είμαστε αρκετά καυστικοί <χει> το λέμε από τώρα. Ναι, θα είναι μια χρονιά την οποία και οι υποθέσεις που θα φέρνουμε θα είναι έτσι με νόημα, όπως θα είναι και το σημερινό επεισόδιο. Όσοι έχετε δει τον τίτλο μπορεί να ξέρετε την υπόθεση, μπορεί να μην την ξέρετε, αλλά θα καταλάβετε στην πορεία γιατί φέραμε τη σημερινή υπόθεση. Να πω τώρα εγώ εδώ, σαν διακόπτης που γίνομαι, ότι και... Τη προηγούμενη σεζόν είχαμε νόημα και βάθο. Προφανώ. Απλά δε. σε αυτή είπαμε να πιάσουμε πάτο. Να ξήσουμε το βαρέλι. Να το ξήσουμε. <laughs> Κι όλα σα. Ποια είμαι εγώ. Εγώ φάντησα τοπική δερματίδια. <laughs> Οπότε, ναι. Θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λέγοντα ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσου στηρίξατε το special επεισόδιο. Ναι, παιδιά, εντάξει. Σας εντάξει. Ευχαριστούμε όλου πάρα πολύ και για τα μηνύματα και όσου μοιραστήκαν στην ιστορία του στο Instagram το επεισόδιο αυτό. Γιατί όπω είπαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλου. Και, ε... για εμάς, και για εμά, και για εσά, και για τα άτομα τα οποία μα μιλήσαν αλλά και για όσου μπορεί να το ακούσουν το επεισόδιο. Ναι. Να ευχαριστήσουμε κατά βάση τα κορίτσια τα οποία μα μίλησαν, μα άνοιξαν την ψυχή του. Ήταν ένα τεράστιο βήμα και για αυτέ και για εμά. Και αλήθεια, εγώ σαν Μαρία του είμαι όχι απλά ευγνώμων. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έγινε αυτό το επεισόδιο. Εννοείται, ήταν και για εμά μια εξαιρετικά ιδιαίτερη στιγμή, γιατί πρώτον δεν είχαμε ξανακάνει κάποιο παρόμοιο επεισόδιο. Ε, ήταν η πρώτη φορά επίση που. Μπορέσαμε να μιλήσουμε με διεντεκτιβάκια live και να ανταλλάξουμε κάποιε απόψει. Εννοείται πω αυτό πρέπει να το γνωρίζετε όλοι: Τα καλύτερα κοπήκαν στο μοντάζ. <laughs> ναι, ισχύει. <laughs> ισχύει γιατί εντάξει. Απλά εννοείται πως σεβόμαστε την επιλογή του καθενό και πράγματα τα οποία δεν θέλουν να βγουν, δεν θα βγουν. Αν σα άρεσε, βέβαια, σαν επεισόδιο, κάτι το οποίο μάλλον είδαμε ότι σα άρεσε, καλό θα ήταν να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μα, γιατί έχουμε διάφορε ιδέε για να κάνουμε κι άλλα τέτοια πραγματάκια. Καλέ, εμεί είμαστε αυτοί που θα δώσουμε το το βήμα στο λαό Έτσι ναι Οπότε επειδή πολλά σκεφτόμαστε Καλό θα ήταν όσοι θέλετε Ή μπορεί να ξέρετε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόβλημα να μιλάνε δημόσια Να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας Και θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα άτομα Και το δεύτερο που ήθελα να πω yeah. Είναι ότι Το ξέχασα Συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε. Θε να σου πω εγώ τι έχει γίνει εδώ και ένα δίμηνο που λείπουμε. Θε να ξεκινήσει με νέα. Τη Καραποπάρα έχει γίνει. Βασικά δεν μπορώ να ξεκινήσω με νέα. Α. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με νέα γιατί εντάξει θέλω να σχολιάσω πολλά πράγματα. Ναι. ναι θέλω να σχολιάσω έτσι λίγο εγχώρια, λίγο διεθνή, λίγο. Ναι. Λίγο πολλά. Να σου πω, χωρί να γνωρίζει, mm. αλλά επειδή μπορεί να είμαι λίγο με στο μυαλό σου, ένα <laughs> από τα νέα που μπορεί να θε να συζητήσει, να το κρατήσει γιατί θα ανοίξουμε μια τερά Κουβέντα στο τέλος του Μιλά για το εγχώριο που θέλω να μιλήσω, ε. Μάλλον. Αν είμαι με στο μυαλό σου. Τώρα, αν δεν είμαι, μπορεί να πει και αν είναι, θα σε διακόψω. Θα πεταχτώ, θα γίνω εγώ διακόπτη. είσαι και θα είσαι πάντα <laughs> με στο μυαλό μου αρχικά. Α, θυμήθηκα ποιο ήταν το δεύτερο. Για πετε. Το. Να του πούμε τον λόγο για τον οποίο καθυστερήσαμε τόσο πολύ να βγάλουμε επεισόδιο. Φώπο. Την έναρξη τη σεζόν. Ναι, παιδιά, να σα το πούμε. <laughs> είναι κρίμα. Γιατί να είχαμε... μοιραστούμε μαζί σα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα, εντάξει. Είχαμε Ένα πει, μήνα πει, θα... νωρίτερα. Όχι, ρε, γιατί 15 μέρε νωρίτερα. Για την ακρίβεια, 12 μέρε νωρίτερα. Του είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε τέλος τέλο Οκτώβρη. Ναι, τέλος ε, και επεισόδιο... εκεί, 20 κάτι. Τέλο Οκτώβρη. <laughs> τέλο <Οκτώβρης, laughs> <μεν, τέλος> Οκτώβρη σημαίνει τέλο Οκτώβρη. Ε, από 29 μέχρι 31. Α, δεν ξέρω. Το... Αυτό είναι το τέλο του Οκτώβρη. Μα ούτε αυτό το είχαμε συνονιστεί, να ξέρετε. <laughs> <laughs> εντάξει, τώρα έχουμε πει η αγάλη-αγάλη γίνεται η αγουρίδα ή η αγκουρίδα Ένα από τα δύο. Διάλεξε και πάρει. Παρ' όλα αυτά. Έπρεπε να τον αποκαταστήσω αυτή την εδώ τη ζωή. <laughs> με ξεβλάχεψε, δεν <την> τεκτυβάκια. <laughs> και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου αποφασίσαμε έτσι να ενώσουμε με δόξα και τιμή στο Δημαρχείο του οι ζωέ μα. Εντάξει, 10 χρόνια τώρα μαζί. Εντάξει, ναι. Κάπω έπρεπε, ρε παιδί μου, να... να μπει αυτό το βουλοκαίρι. Οπότε όλη μα την ενέργεια και όλη μα την όρεξη και όλη μα τη χαρά την πήραν οι ετοιμασίε για το γάμο. Οπότε δεν είχαμε, ρε παιδάκι μου, καθόλου χρόνο για να γράψουμε υποθέσει, να γυρίσουμε επεισόδια, να κάνουμε μοντάζ κτλ. Έβαλε ε, λίγο και ένα μικρό που πήγαμε ε, εντάξει, πολύ θέλει ο άνθρωπο. Αυτό. Πού πήγαμε ταξίδι. Πήγαμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Όσοι είστε από τη <laughs> Θεσσαλονίκη, σα ζηλεύω. Όσοι δεν είστε, σα προτείνω να πάτε. Και ναι, εγώ νομίζω ότι βρήκα την πόλη που θα ήθελα να μείνω εάν, εάν αποφάζεται να φύγω από την Αθήνα. Τρουδάτ. Να στείλουμε αγωνιστικού χαιρετισμού σε δύο φίλου που γνωρίσαμε πάνω. <laughs> ναι, που βρεθήκαμε κανονικά, παιδί μου. <laughs> γιατί α... φορά... αλλιώ και του ξέρουμε. Να δώσουμε τα φιλιά μα στου εξαιρετικού πουπάλτσα. Ή αλλιώς το χειρότερο podcast, ή αλλιώς το Γιώργο και το Γιάννη, το Γιάννη και το Γιώργο. Shout out, να πάτε να τους ακούσετε. Όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, απορώ γιατί. Ναι. Επίσης, μην πάτε να τους ακούσετε, πηγαίνετε να τους να δείτε. Να δείτε, ναι, στο YouTube. Ναι, είναι και στο Spotify και με εικόνα, αλλά πραγματικά η εμπειρία, αν θέλετε να είναι πολύ καλύτερη, γίνεται μέσα από την πλατφόρμα του YouTube. Ναι, παιδιά. Επίσης, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Σε όσου ήταν στο γάμο, ναι. και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ, όχι ότι του υπόλοιπου του υποτιμάμε, αλλά στον DJ τη καρδιά μα. Ναι, τον έναν εκ των δύο επί οικών εφήβων, το φίλο μα τον Αντώνη, ο οποίο όχι απλά το πήρε πάνω του και μα έβγαλε προπρόσωπου. Όλο το τι αυτό το κουβάλισε. Βέβαια. Γι' αυτόν χρωστάμε τέσσερι φορέ να έχει έρθει η αστυνομία. Ισχύει. <laughs> αλλά δεν χαμπαριάζουμε, σαν σωστά τα διεκτυβάκια, του διώξαμε και τι τέσσερι φορέ. Έτσι. Για Γιατί... να... Ναι. Το πάρτι ήταν πολύ μεγάλο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιο θέλει να διοργανώσει έτσι πάρτι ή θέλει να κάνει το δικό του το γάμο να είναι μοναδικό, μπορεί να κάνει ένα, μια ανοίξη στον να Αντώνη. Επιεικ... Ναι. Να επιοικήσει, όχι, να επικοινωνήσει με τους επιοικεί. <laughs> να επιοικήσει στου επιοικεί εφήβου. Ο Λευτέρη θα είναι ο μάνατζερ, ο Αντώνης θα είναι ο στάρ. Κάπω έτσι λειτουργεί. Αυτό, ναι, πρέπει και αυτό να σα το πούμε για να γνωρίζετε κι εσεί τα εσωτερικά ετούτο εδώ του τίμιου του podcast. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πάω στα νέα. Νομίζω ότι καλά ήταν αυτά τα νέα τα οποία του είπαμε. Ε, ήταν προσωπικά νέα περισσότερο. Ε, ήτανε, ναι. ε, Τώρα επίση έχουμε χάσει και την μπάλα, έχουν γίνει διάφορα. Καλά, από το επόμενο επεισόδιο ετοιμαστείτε. Oh αμάν. Ετοιμαστεί... Τι αμάν. Oh <laughs> Τι εννοεί oh oh, αμάν. Όχι, με ξάφνιασε. Ετοιμαστείτε, μα απειλεί. Φυσικά και όχι. <laughs> Εγώ δεν απειλώ. Εγώ απλά μιλάω. Τι δεν ξεχάσαμε όμως στο πρώτο επεισόδιο. Τι δεν ξεχάσαμε. Αυτό που τους έλειψε πιο πολύ από όλα. <laughs> Τα ανέκδοτα. Όμπω, <laughs> oh, <boy>, επανέρχεσαι. Εννοείται <laughs> και... Φέτος, επίση θα είναι μια μοναδική χρονιά σε αυτόν τον τομέα, γιατί ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε. Στέλνατε και όλο το καλοκαίρι για να έχουμε backup. Ωραία. Δεν θα αναφέρω κάποιο στο πρώτο επεισόδιο, γιατί να μην αφήσω κάποια να παίξω γιατί είστε πολλοί. Επειδή λοιπόν ενεργοποιούμαστε ξανά στο Instagram, μπορείτε να στέλνετε τα δικά σα ανέκδοτα και να τα διαβάζουμε live. Είστε έτοιμοι, Μάλιστα, καπετάνιε. Είμαστε. Είμαστε, δεν θα Να Τι ώρα να είναι. Ε, Δεν θα είναι, για πάμε Κάτι που λίγοι γνωρίζουν για τον Ηρακλή Είναι ότι πριν αντιμετωπίσει την Λερναία Ύδρα Αντιμετώπισε την Λερναία Έγινα mm -hmm. <laughs> Ωραία Χτες σαν το 3,14 Και σήμερα είμαι πλούσιος Γιατί η σιωπή είναι χρυσός Wow. <laughs> <laughs> wow. Τα φύλαγα όλο το καλοκαίρι αυτό, αυτά. Αυτό αυτό ήταν εξαιρετικό. Αυτό πρέπει να το αποστηθεί να το λέω κι εγώ. Έμαθα ποιος έκλεψε τα κόκαλα του νεκροταφείου, ώστε ο φύλακας. Οκ. <σφύλυ holes> <laughs> <σ onion> και ένα τελευταίο και ξεκινάμε την υπόθεση. Mm -hmm. Ο μάλα μας όταν χαλάει κάτι στο σπίτι του, το φτιάχνει με πριγκυπένσα. Εντάξει. Φτάνει φτάνει Γιώργο. Νομίζω ότι τα ενδιάμεσα μου άρεσαν πάρα πολύ. Μπράβο, σου. Α, ξέρει ε, τι θα κάνουμε σε, σε αυτήν εδώ τη σεζόν. Τι θα κάνουμε. Θα βαθμολογώ τα ανέκδοτα που λε. Όχι, με βρήκε. Ωραία. Στο πρώτο ναι. σου βάζω 3,5 τα 10. Ε, με τα 10. Ε, με τι με τα 5. Είναι λίγο την 3,5. Ήταν κακό το ανέκδοτο. Εντάξει. <laughs> <laughs> ναι, αλλά στο ρώτεν το Μέητο αυτό θα ήταν καλό. Εντάξει. <laughs> αλλά εγώ τώρα είμαι το IMT. Ωραία. Ωραία. Ε, στα δεύτερο σου βάζω 8 στα 10. Μου σ άρεσε το ίδιο. Πάρα είτε. πολύ, πάρα πολύ. Μου άρεσε mm -hmm. πάρα πολύ. Το θεώρησα πάρα πολύ έξω. <laughs> <laughs> ναι. Στο τρίτο, σου βάζω 7,5 στα 10. Ωραία. Και στο τέταρτο σου, Δε... σου βάζω 5. Γιατί μου αρέσω μ άλλα μα και πριν και Αλλά σαν ανέκδοτο. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Αλλά μου αρέσω μάλλον μα και πριν πέσει. Δεν θε να μου βάλει κάτω από 3,5 γι' αυτό. <laughs> <laughs> και δεν θα σου βάλω και ποτέ 10. <laughs> δεν θα ρωτήσω γιατί. <laughs> Γιατί θα τσαντιστώ Όχι πρώτο επεισόδιο κρίμα είναι Όχι ε. Είναι νωρίς επίσης ακόμα Μπορώ να τσαντιστείς με την υπόθεση Εγώ όχι Εγώ ναι Όχι ακριβώς Δεν θα τσαντιστώ Όχι ακριβώς Αλλά θα τσαντιστούμε με την κουβέντα που θα κάνουμε μετά Ε, καλά. Ε, καλά τι νόμιζε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, να πω ότι όσοι το θυμούνται, γιατί έχουν περάσει και λίγα λεπτά από την εισαγωγή που το είπαμε, ένα από τα νέα τη Μαρία το αφήσαμε για λίγο αργότερα. Επίση είπαμε ότι σε αυτήν τη σεζόν θα είμαστε καυστικοί αρκετά. Η υπόθεση που έχω φέρει σήμερα, για όσου δεν την γνωρίζουν, έχει πολλέ ομοιότητε με μια υπόθεση η οποία ψηλοτρέχει τώρα, αυτήν εδώ την περίοδο, να πει κανεί, ε, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα! Ρωτάς και εσύ Συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο Μπράβο Τώρα εμεί, επειδή είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί να πει κανείς, Γιατί η υπόθεση εκτελείστε τώρα και δεν θέλουμε να φάμε καμιά μινισούλα. Ονόματα δεν θα πούμε οικογένειε δεν θα θίξουμε Μπράβο Ακόμη και αν ξεκληρίστηκαν Ναι mm. Θα παρομοιάσουμε όμως την υπόθεση εκείνη και τα όσα συμβαίνουν Και το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί και εδώ στην Ελλάδα Με μια υπόθεση του εξωτερικού Mm -hmm. Γιατί πέρα από το να ακούμε ιστορίες και να μαθαίνουμε για υποθέσει άλλε, Καμιά φορά έχει ενδιαφέρον στο True Crime να ψιλοκοιτάς τι ομοιότητες Γιατί μπορείς να δεις κάποια patterns τα οποία δεν λέω ότι είναι ακριβώς η λύση Και στην, σε μια υπόθεση που μπορεί να γίνεται τώρα Αλλά ίσως μπορεί να σου δώσει κάποιες απαντήσεις Ίσως έτσι να, να σου ανοίξει κάποιους ορίζοντες, να δεις λίγο και αυτή την οπτική Ακριβώς Ξέρετε παιδί μου, Ο περιφερειακό όλος... Ακριβώς. Ο ρόλος επίσης της ιστορίας είναι για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Αυτό ακριβώς. Τίποτα <Συσκή> άλλο. <Συσκή> <Συσκή> <Συσκή> <Συσκή> Δεν περίμενα. Ότι θα χρησιμοποιούσες ε, και εσύ κάποιο γνωμικό Να. Αλλά μου άρεσε <laughs> Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν Θα μιλήσουμε για μια πολύ πρόσφατη υπόθεση Και δεν μιλάμε για άλλη Πέρα από τη λύση Ledby Ταξιδεύουμε στην Αγγλία του 1990 Και πιο συγκεκριμένα στις 4 Ιανουαρίου Ημέρα 5η παρακαλώ πολύ Και όχι δεν ήταν η Τετάρτη Αν ήταν τεταρτη αν ηταν τεταρτη θα ακούγατε επεισόδιο από τις Dam Dammer τρίπλα ε, Τι μου πω σάου τάου <laughs> αγαπάμε όλου. εδώ <laughs> στο σπίτι της να παίζει Όπου λοιπόν επανέρχομαι ένα μοναχοπέδι η Λούσι Λέν πηγαίνεται. Μεγάλωσε στο Χέρφορτ, μια πόλη βόρεια του Μπρίστολ. Στο γυμνάσιο Είχε μια ομάδα στενών φίλων που αποκαλούντουσαν Miss Matchy Family και του άρεσε να παίζουν παιχνίδια όπω το Cranium και το Twister. Το Twister, πολλοί θα το γνωρίζετε, είναι αυτό που βάζουν κάτω το, τη χρωματιστή παλέτα, γυρνάνε ένα. Πώ το λένε, σαν την μπουκάλαρα, παιδάκι μου, γυρνάνε ένα μοχλό, και ό,τι δείχνει πρέπει να βάζει, α πούμε, το αντίστοιχο χέρι ή πόδι στο τέτοιο και να μέχρι να πέσουν. Βέβαια, είναι Πώ το λένε, Αρθρόποδο. Ακριβώ. Το Cranium, για όσου δεν ξέρουν, όχι ότι έχει σημασία για την υπόθεση, Πληροφορίε πετάμε εδώ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι... έχει μέσα σκητσογραφίε, έχει μέσα ερωτήσει λίγο γνώσεων, όχι τόσο πολύ, και έχει και μέσα θάρρο η αλήθεια, αλλά μόνο το θάρρο. Παίζεται σε ταμπλό και ανάλογα τι σου τυχαίνει στο χρώμα που κάθεσε, κάθε φορά το πιόνι Χωρίζεται σε δύο ομάδε και πρέπει η κάθε ομάδα να κάνει το αντίστοιχο. Okay. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το τσέκαρα για να δω τι είναι, όποιο ενδιαφέρεται. Κράνιουμ. Οι φίλοι τη την περιέγραφαν λοιπόν ω την πιο καλή, ευγενική και γλυκιά φίλη. Και σαν άνθρωπο τη χαρακτήριζαν χαρούμενη και ειρηνική. Από την εφηβεία τη, η Λέτμπι ήθελε να γίνει νοσοκόμα. Η ιδέα αυτή, όμω, δεν τη είχε έρθει τυχαία. Κατά τη γέννησή τη, η μητέρα τη είχε ένα δύσκολο τοκετό, όμω με τη βοήθεια από τι νοσοκόμε θα καταφέρει να παραμείνει στη ζωή και έτσι αισθανόταν πολύ ευγνώμων που ήταν ζωντανή. Η Λούση ήταν το πρώτο άτομο στην οικογένειά τη που πήγε στο κολέγιο. Πήρε πτυχίο νοσηλευτική από το Πανεπιστήμιο του Chester το 2011 και άρχισε να εργάζεται στη μονάδα νεογνών στο νοσοκομείο Countess of Chester, όπου είχε κάνει την πρακτική τη ω φοιτήτρια νοσηλευτική. Το Chester απήχε μόλι 100 μίλια από το Χέρεφορντ και στου γονεί δεν άρεσε σε που βρισκότανε τόσο μακριά. «Μερικές φορές νιώθω πολύ ένοχη που μένω εδώ, αλλά είναι αυτό που θέλω», είχε πει σε έναν συνάδελφό της σε ένα γραπτό μήνυμα. Μάλιστα, περιέγραφε, τις νοση... Μάλιστα, περιέγραφε την νοσηλευτική ομάδα στο Countess Σαν μία μικρή οικογένεια. Περνούσε τον ελεύθερο χρόνο τη με άλλε νοσηλεύτριε τη ομάδα ενώ συχνά εμφανιζόταν σε φωτογραφίε στο facebook με τα ρούχα και lip gloss με αφρόδε ή στο χέρι και ένα άδωλο χαμόγελο. Είχε ίσια ξανθά μαλλιά και ήταν απροσδόκητα όμορφη. Να πούμε όμω και λίγα λόγια για το νοσοκομείο όπου θα εργαζόταν η Λούση. Η μονάδα με τα νεογέννητα δημιουργήθηκε το 1974 και ήταν απαρχαιωμένη και στριμωγμένη. Το 2012, το νοσοκομείο ξεκίνησε μια εκστρατεία για να συγκεντρώσει χρήματα για την κατασκευή μια νέα μονάδα, μια διαδικασία που τελικά διήρκησε 9 χρόνια. Η εντατική φροντίδα νέων γνών έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά απαιτεί περισσότερο εξοπλισμό για τον οποίο δεν έχουμε πολύ χώρο. Αυτά δήλωσε ο Στέφεν Μπρέρι, επικεφαλή τη μονάδα στην εφημερίδα Chester Standard. Τον Μπρέρι, κρατήστε τον γιατί θα τον αναφέρουμε αρκετέ φορέ. Η κίνδυνη μόλιση για τα μορά είναι μεγαλύτερη, όσο πιο κοντά Υπήρχαν επίση προβλήματα με το σύστημα αποχέτευση. Οι σωλήνε τόσο στον θάλαμο νεογνών όσο και στο θάλαμο μητρότητα είχαν συχνά διαρροέ ή ήταν μπλοκαρισμένοι και τα λίμματα περιστασιακά έμπαιναν στι και στου συνοριοχείτε. Το προσωπικό ήταν επίση υπερφορτωμένο. Επτά ανώτεροι παιδίατροι, οι λεγόμενοι σύμβουλοι, έκαναν επισκέψει στη μονάδα, αλλά μόνο ένα ήταν νεογνολόγο, ειδικό δηλαδή στη φροντίδα των νεογνών. Μια έρευνα για ένα νεογέννητο που πέθανε το 2014 διαπίστωσε ότι οι γιατροί είχαν τοποθετήσει έναν αναπνευστικό σωλήνα στον ισοφάγο του μωρού αντί για την τραχεία του, αγνοώντας αρκετές ενδείξεις ότι ο σωλήνας ήταν λάθος τοποθετημένος. «Θεωρώ, εκπληκτικό ότι αυτές οι ενδείξεις δεν έγιναν αντιληπτές», δήλωσε ο ιωτεροδικαστής σύμφωνα με την Daily Express. Η μητέρα του αγοριού δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι ελλείψεις προσωπικού Σήμεναν ότι οι εξετάσεις αίματος και οι ακτινογραφίες δεν αξιολογήθηκαν για 7 ώρες και ότι υπήρχε ένας γιατρός σε υπηρεσία, ο οποίος μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ του Θαλάμου Νεογνών και του Θαλάμου των Παιδιών. Η Λέντμπη λοιπόν άρχισε να εργάζεται ως αγεγραμμένη νοσοκόμα στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Countess of Chester το 2012. Σε ένα από τα προσωπικά της προφίλ το 2013 είχε αναρτήσει ότι ήταν υπεύθυνη για τη φροντίδα ενός ευραίου φάσματος μωρών που απαιτούν διάφορα επίπεδα υποστήριξης και ότι της άρεσε να τα βλέπει να προοδεύουν και να υποστηρίζει τις οικογένειές τους. Η Ledby συμμετείχε επίσης και στην εκστρατεία για τη συγκέντρωση των χρημάτων για τη νέα μονάδα νεογνών στο νοσοκομείο. Η Ledby επίσης είχε δύο εκπαιδευτικές τοποθετήσεις στο νοσοκομείο γυναικών του Λίβερπουλ στα τέλη του 2012 και στις αρχές του 2015 εξίσου. Το BBC, λοιπόν, από τότε ανέφερε ότι δυνητικά απειλητικά για τη ζωή περιστατικά Συνέβησαν στο 1 τρίτο σχεδόν των 33 βαρδιών τη Λένμπη κατά τη διάρκεια αυτών των τοποθετήσεων. Το δυνητικά απειλητικό για τη ζωή δεν ορίστηκε και δεν δόθηκαν συγκριτικά στοιχεία στην αναφορά του. Το Νοέμβριο του 2012, και από εκεί ξεκινάμε την υπόθεση, ένα μωρό που φρόντιζε η Λένμπη κατέρευσε και ανακαλύφθηκε νερό στον απνευστικό του σωλήνα. Περνάμε όμω γρήγορα γρήγορα στο 2015, όπου το ποσοστό βρεφική στη θνησιμότητα στην Αγγλία και στην Ουαλία Αυξήθηκε για πρώτη φορά μέσα σε έναν αιώνα. Μια έρευνα διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα νεογνικών μονάδων τη χώρα δεν διέθεταν αρκετό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Εκείνη τη χρονιά το νοσοκομείο Κάουντες περιέθαλψε περισσότερα μωρά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια τα οποία είχαν κατά μέσο όρο χαμηλότερο βάρο γέννηση και πιο σύνθετε ιατρικέ ανάγκε. Τον Ιούνιο του 2015, τρία μωρά πέθαναν στο Κάουντες. Αρχικά, μία γυναίκα με αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, μία σπάνια διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση του αίματο, εισήχθε στο νοσοκομείο. Ήτανε 31 εβδομάδας έγκυος σε δίδυμα και είχε προγραμματίσει να γεννήσει στο Λονδίνο, ώστε ένας ειδικό να μπορεί να παρακολουθήσει την ίδια και τα μωρά, αλλά η αρτηριακή τη πίεση αυξήθηκε γρήγορα και χρειάστηκε να κάνει επίγουσα και τομή στο νοσοκομείο Κάουντες. Την επόμενη ημέρα. Η Λένμπη κλήθηκε να καλύψει την νυχτερινή βάρδια ενός του αδέρφου της. Της ανατέθηκε το ένα από τα δίδυμα αγόρια, το οποίο ονομάστηκε παιδί Α. Θα με ακούσετε αρκετές φορές σε αυτό το επεισόδιο να αναφέρομαι στα παιδιά ως Α, Β, Σ, Κ, κτλ. Αυτό έγινε γιατί στο δικαστήριο αργότερα τα παιδιά ονομάστηκαν έτσι για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα των γονέων. Ένα νοσηλευτικό σημείωμα λοιπόν από την πρωινή βάρδια έλεγε ότι στο μωρό δεν έτρεχαν υγρά για μερικές ώρες επειδή ο ομφαλικός του καθετήρας, ένας σωλήνας που διοχετεύει υγρά μέσω της κοιλιά, έχει τοποθετηθεί δύο φορές σε λάθος θέση και οι γιατροί ήταν απασχολημένοι. Τι λες. Ένας νεαρός τοποθέτησε τελικά ένα μακρύ και λεπτό σωλήνα που περνούσε μέσα από μία φλέβα και η Λέμπη και μία άλλη νοσοκόμα έδωσαν στο παιδί υγρά. 20 λεπτά αργότερα, η Ledby και η τρίτη νοσοκόμα παρατήρησαν ότι τα επίπεδα οξυγόνου του έπεφταν και ότι το δέρμα του είχε κυλίδες. Ο γιατρός που είχε τοποθετήσει τον μακρύ σωλήνα, ανησύχησε ότι τον είχε τοποθετήσει πολύ κοντά στην καρδιά του παιδιού και τον έβγαλε αμέσως. Όμως, λίγο αργότερα από 90 λεπτά, αφού το η Λέντμπη ξεκίνησε τη βάρδιά τη, το μωρό ήταν νεκρό. Ήταν απέσιο, έγραψε σε ένα συναδελφό τη αργότερα. Πέθανε πολύ ξαφνικά και απροσδόκητα, αμέσω μετά την παράδοσή του. Ένα παθολόγο που εξέτασε αργότερα τον νεκρό αγοράκι παρατήρησε ότι το μωρό είχε διασταυρωμένε πνευμονικέ αρτηρίες, μία δομική ανομαλία και ότι υπήρχε επίση μία ισχυρή χρονική σχέση μεταξύ τη τοποθέτηση του μακρύ σωλήνα και τη κατάρρευσή του. Ο παθολόγο τα περιέγραφε την αιτία θανάτου του όμω ω αδιευκρίνηστη. Η Λέντ μπήκε ξανά υπηρεσία τη νύχτα μετά το θάνατο του παιδιού Α. Γύρω στα μεσάνυχτα, βοήθησε την νοσοκόμα που είχε αναλάβει το επιζών δίδυμο παιδάκι, ένα κορίτσι, να ετοιμάσει τον σάκο της ενδοφλέβιας αγωγής. Περίπου 25 λεπτά αργότερα, το δέρμα του μωρού έγινε μοβ και κυλώδε και ο καρδιακός του ρυθμός έπεσε. Έγινε ανάνυψη και συνήλθε βέβαια, όμω ο Μπρέρι, ο τη μονάδα, είπε ότι εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκε αν τα δίδυμα ήταν πιο ευάλωτα λόγω της διαταραχής της μητέρας, μιας και τα αντισώματα από αυτήν μπορούν να περάσουν μέσω του πλακούντα. Την επόμενη μέρα, μια μητέρα που είχε διαγνωστεί ότι είχε μια επικίνδυνη πάθηση του πλακούντα γέννησε ένα αγοράκι που ζύγιζε 1 κιλό και 380 γραμμάρια, το οποίο βρισκόταν στο όριο του βάρους που η μονάδα είχε πιστοποιηθεί για να περιθάλψει. Εντός τεσσάρων ημερών, το μωρό εμφάνισε οξύα πνευμονία, η Λένμπη δεν εργαζόταν στο θάλαμο εντατική θεραπείας όπου νοσηλευόταν το μωρό, αλλά αφού χτύπησε ο συναγερμός οξυγόνου του παιδιού, μπήκε στο δωμάτιο για να βοηθήσει. Ωστόσο, το προσωπικό της μονάδας δεν μπόρεσε να σώσει το μωρό. Ο παθολόγος διαπίστωσε ότι είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Αρκετές ημέρε αργότερα, μία γυναίκα ήρθε στο νοσοκομείο αφού έσπασαν τα νερά της. Την έστειλαν σπίτι τη και της είπαν να περιμένει. Περισσότερες από 24 ώρες αργότερα παρατήρησαν ότι το μωρό έκανε λιγότερες κινήσεις μέσα της. «Ανησύχησα για μόλυνση, επειδή δεν μου είχαν δοθεί αντιβιωτικά», θα έλεγε η ίδια αργότερα. Επέστρεψε στο νοσοκομείο, αλλά και πάλι δεν της δόθηκαν αντιβιωτικά. Ένιωσε ξεχασμένη από το προσωπικό. 60 ώρες αφού έσπασαν τα νερά τη, υποβλήθηκε τελικά σε κεσαρική τομή. Στο μωρό, ένα κοριτσάκι που ήταν μελαγχολικό και άτονο όταν γεννήθηκε, θα έπρεπε να τη χορηγηθούν αμέσω αντιβιωτικά, κάτι το οποίο αναγνώρισαν αργότερα οι γιατροί, αλλά πέρασαν σχεδόν 4 ώρε μέχρι να της δοθεί το φάρμακο. Το επόμενο βράδυ ο συναγερμό οξυγόνου του μωρού χτύπησε ξανά. Κάλεσα την νοσηλεύτρια Λέντι για να βοηθήσει, έγραψε μία νοσοκόμα. Το μωρό συνέχισε να επιδεινώνεται καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα και δεν μπόρεσε να αναζωογονιωπηθεί. Ο παθολόγο διαπίστωσε πνευμονία στου πνεύμονε του μωρού και έγραψε ότι η λίμοξη ήταν πιθανότατα παρούσα κατά τη γέννησή του. Την χάσαμε, έστειλε η Λένμπι σε μήνυμα σε μια ασθενή τη φίλη, την Μάργαρετ, όπου ήταν επικεφαλή βάρδια στη μονάδα. Η Μάργαρετ ήταν εκείνη που είχε αναλάβει τη Λένμπι όταν εκείνη ήταν φοιτήτρια και εκπαιδευόταν στην πτέρυγα. Θα απαντούσε εκείνη. Τι, αλλά βελτιωνότανε. Τι συνέβη, Θέλει να μιλήσουμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήσουν πάλι στη δουλειά. Περνά τόσο δύσκολα. Η Λένμπι είπε στη Μάργαρετ ότι οι συνθήκε του θανάτου μπορεί να διαρευνηθούν. Τι, η καθυστέρηση τη θεραπεία, θα ρωτήσει η Μάργαρετ. Απλά σε γενικέ γραμμέ, θα απαντούσε η Λένμπι. Και επανεξέταση των αντιβιωτικών που έπαιρνε κτλ. Αν πρόκειται για σύψη δηλαδή. Η Λένμπι τη έγραψε ότι ήταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. Νιώθω λίγο μουδιασμένη, θα τη έγραφε. Ô αγάπη μου, χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Τη είπε η Μάργαρετ. Αναλογιζόμενη τον πρώτο από του τρει θανάτου, η Μάργαρετ τη είπε ότι οι γονεί του μωρού θα θρυνούν πάντα για την απώλεια του παιδιού του, αλλά ότι λόγω του τρόπου με τον οποίο η Λέντιμπι τον είχε φροντίσει, ελπίζει ότι δεν θα μετανιώνουν για το λίγο χρόνο που πέρασαν με το γιο του. Απλά προσπαθώ να σε βοηθήσω να πάρει τα έψημα που σου αξίζουν μέσα από τι δύσκολε αυτέ στιγμέ, τη έγραψε η Μάργαρετ. Θα είμαι πάντα εδώ. Μιλάμε αργότερα. Κοιμή καλά. Λίγες μέρες αργότερα, η Λέβι δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Με χτύπησαν όλα μαζί. Έστειλε μήνυμα σε έναν άλλο φίλο τη από τη μονάδα. Του έγραψε ότι δύο από του θανάτου φαίνονταν κατανοητοί. Το ένα ήταν μικροσκοπικό, προφανώ εκτεθειμένο στη μήτρα, και το άλλο φαίνονταν σιπτικό, έγραψε. Αλλά αυτό το παιδί Α, δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι ανώτεροι παιδίατρες ατρί για να επαναξετάσουν του θανάτου και να δουν αν υπήρχαν κάποια μοτίβα ή κάποια λάθη. Ένα από τα προβλήματα με του νεογνικού θανάτου είναι ότι τα πρόωρα μωρά μπορεί να πεθάνουν ξαφνικά και δεν παίρνει πάντα την απάντηση αμέσω, ο Μπρέ Mary. Μία μελέτη για περίπου 1000 θανάτου βρεφών στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, που δημοσιεύτηκε στο The Journal Maternal Fatal and Neonatal Medicine, διαπίστωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν ανεξήγητη για περίπου τα μισά νεογνά που είχαν πεθάνει απροσδόκητα, ακόμη και μετά από την αυτοψία. Ο Μπρέρι παρατήρησε ότι η Λέντι συμμετείχε σε κάθε έναν από του θανάτου στο Countless, αλλά σημείωσε πω δεν μου φάνηκε ότι οι πιθανότητε ήταν τόσο ακραίε ώστε να είναι παρούσα μια νοσοκόμα σε τρει από αυτέ τι περιπτώσει. δεν Είχε καμία ανησυχία σχετικά με την πρακτική της. Ο επικεφαλής του παιδιατρικού τμήματος, Ραβί Τζεϊάραμ, είπε «Υπήρχε μια πεποίθηση του τύπου, δόξα τω Θεώ, που η Λούση ήταν στη θέση της, επειδή είναι πολύ καλή στο να αντιμετωπίζει κρίσεις, και περιέγραψε τη Λούση ως πολύ δημοφιλή μεταξύ των νοσηλευτών. Για να βγάλεις νόημα από τα γεγονότα, είπε ο Ραβί, Σκέφτεσαι πω ίσω το μωρό δεν ήταν τόσο σταθερό όσο νομίζαμε και πω ίσω το καλώδιο είχε μπει λίγο πιο μέσα και έφτασε στην καρδιά έτσι ώστε να προκαλέσει πρόβλημα καρδιακού ρυθμού. Προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά γιατί μα αρέσει να έχουμε μία εξήγηση για εμά αλλά και για του γονεί. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να πει: Λυπάμαι, δεν ξέρω τι συνέβη. Τέσσερι μήνε αργότερα, άλλο ένα μωρό θα πεθάνει. Είχε γεννηθεί στι 27 εβδομάδε, ακριβώ μετά την ηλικία που η μονάδα αντιμετώπιζε. Κάποια στιγμή μεταφέρθηκε σε ένα άλλο Νοσοκομείο στο Arrow Park για πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Είχε μία μόλυνση και μία μικρή αιμορραγία στον εγκέφαλό τη, αλλά μετά από δύο νύχτε επέστρεψε στο κάουντε, όπου η κατάστασή τη επιδεινώθηκε. Ο Μπρέρι είπε: Το ανώτερο νοσηλευτικό προσωπικό κατηγορούσε τη μονάδα νεογνών που έστειλε πίσω το μωρό, λέγοντα ότι δεν ήταν απλώς ειλικρινεί, ότι απλώ προσπαθούσαν να αδειάσουν ένα χώρο. Η μητέρα του μωρού ανησυχούσε ότι το προσωπικό του κάουντε ήταν πολύ απασχολημένο για να δώσει τη δέουσα προσοχή στην κόρη τη. Θυμήθηκε ότι μια. Μια νοσοκόμα, ονόματι Νίκη, φτερνιζόταν και έβηχε ενώ έβαζε τα χέρια της στη θερμοκοιτήδα του μωρού και πρόσθεσε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ η Νίκη βρισκόταν στο δωμάτιο, ο γιατρός ο οποίος έβλεπε ένα άλλο μωρό, ρώτησε τη Νίκη αν ήταν κρυωμένη, κάτι το οποίο εκείνη απάντησε «Ναι». Είμαι και είμαι μέρε. Έτσι, ακόμη και οι γιατροί που ήταν ενήμεροι δεν έκαναν τίποτα. Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον επόμενο χρόνο, σε περισσότερα από χίλια μέλη του προσωπικού του Κάουντε, περίπου τα δύο τρίτα δήλωσαν ότι ένιωθαν πίεση να έρχονται στη δουλειά του ακόμη και όταν ήταν άρρωστοι. Το προσωπικό προσπάθησε να στείλει το κορίτσι σε μια εξειδικευμένη μονάδα και σε ένα άλλο νοσοκομείο. Αλλά ενώ περίμεναν να επιβεβαιώσουν τη μεταφορά, το μωρό άρχισε να παλεύει να αναπνεύσει. Η νοσοκόμα που του είχε οριστεί δεν ήταν ακόμη εκπαιδευμένη. Στην εντατική φροντίδα και φώναξε για βοήθεια τη Λούση. Η Λούση, η οποία είχε αναλάβει ένα άλλο μωρό, μπήκε στο δωμάτιο, ακολουθούμενη από δύο γιατρού. Αλλά το οξυγόνο του δεν συνέχισε να πέφτει και δεν μπόρεσε να αναζωγόνηθεί. Ένα γιατρό είδε αργότερα τη Λούση να κλαίει μαζί με μία άλλη νοσοκόμα και να τη λέει: Πάντα εγώ φταίω όταν συμβαίνει αυτό. Τα κακόμοιρα, τα μωρά μου. Και πρόσθεσε ότι αυτό φαινόταν σαν μία φυσιολογική αντίδραση. Η Λέτμπι έστειλε μήνυμα στη Μάργαρετ ότι είχε μιλήσει με τον διευθυντή τη μονάδα νεογνωσ Powell, ο οποίο την ενθάρρυνε να είναι σίγουρη για το ρόλο τη χωρί να αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει κάτι στον εαυτό τη. Τρει από τι νοσοκόμε του Θαλάμου πήγαν στην κηδεία του μωρού και η Λούση του έδωσε μια κάρτα που απευθυνόταν στου γονεί του παιδιού. Η κάρτα έγραφε: Ήταν πραγματικό προνόμιο να φροντίσω το κοριτσάκι και να σα γνωρίσω ω οικογένεια. Μια οικογένεια που πάντα έβαζε το κοριτσάκι τη πρώτο και έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για αυτή. Θα είναι πάντα μέρο τη ζωή σα και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Σα σκεφτόμαστε σήμερα και για πάντα. Την επόμενη μέρα, ο Τζέι Άραμ, ο οποίος είχε υπηρεσία κατά τη διάρκεια του θανάτου του κοριτσιού, συζήτησε τα γεγονότα με τον Μπρέρι και έναν άλλον παιδίατρο. «Ξέρετε τι είναι αστείο», τους είπε. Ήταν η Λούση Λέντμπη που είχε βάρδια και κοιτάχτηκαν όλοι μεταξύ τους και είπανε «Ξέρετε, πάντα η λούση είναι. Έτσι δεν είναι». Μοιράστηκαν τι ανησυχίε του σχετικά με τη συσχέτιση με την ανώτερη διοίκηση και ο Πάουελ πραγματοποίησε μια άτυπη επανεξέταση. Έχω καταρτήσει ένα έγγραφο για να αντικαταπτρίζει τι πληροφορίε με σαφήνεια και είναι ατυχέ το γεγονό ότι ήταν παρόν η Λούση, έγραψε στον Μπρέρι. Ωστόσο, κάθε αιτία θανάτου ήταν διαφορετική. Τον επόμενο μήνα, η Λούση, η οποία συμμετείχε σε μια ομάδα χορού Σάλσα, βγήκε από το μάθημα και είδε τρει αναπάντητε κλήσει. Οι νοσοκόμες της μονάδας την είχαν καλέσει επειδή δεν ήξεραν πώς να δώσουν σε ένα μωρό ενδοφλέβια θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν σε θέση να μην ξέρουν πώς να δώσουν κάτι, τι εξοπλισμό να χρησιμοποιήσουν και να μην υποστηρίζονται από την διεύθυνση. Αυτό το μήνυμα έστειλε η Λούση στην καλύτερη τη φίλη μία νοσοκόμα, την Σέρυ. Η στελέχωση πρέπει πραγματικά να εξεταστεί. Περιέγραψε τη μονάδα ως χάος και τραλοκομείο. Μία από τις ανώτερες παιδιάτρους, η Άλισον Timis, ήταν ομοίως θορυβημένη. Έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον διευθύνοντα σύμβουλο του νοσοκομείου, Tony Chambers, για να παραπονεθεί ότι το προσωπικό της μονάδας ήταν χρόνια υπερφορτωμένο και κανείς δεν ακούει. Στο μήνυμά τη έγραψε τα εξή. Τις τελευταίες εβδομάδες έχω δει αρκετού συναδέρφους ιατρούς και νοσηλευτέ να κλαίνε. Οι γιατροί εργάζονται σε βάρδιες που ξεπερνούν τις 20 ώρες, και η μονάδα ήταν τόσο απασχολημένη που σε αρκετά σημεία ξεμείναμε ζωτικό εξοπλισμό όπως θερμοκοιτίδες, για παράδειγμα. Σε ένα άλλο σημείο, μία ΜΕΑ έπρεπε να βοηθήσει σε μία ανάνυψη επειδή δεν υπήρχαν αρκετοί εκπαιδευμένοι νοσηλευτέ. Αυτό είναι πλέον το συνηθισμένο εργασιακό μας μοτίβο και δεν είναι ασφαλές. Τα πράγματα τεντώνονται όλο και πιο πολύ και βρίσκονται σε οριακό σημείο. Όταν τα πράγματα καταρ τα θύματα θα είναι είτε οι ζωές των παιδιών, είτε η ψυχική και σωματική υγεία του προσωπικού μας. Για να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο τι είναι η θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη, θα σα πούμε δύο πράγματα για αυτήν. Περισσότερα από 4 στα 10 παιδιά και 1 στου 4 ενήλικε παρουσιάζει υπερευαισθησία σε ένα ή περισσότερα αλλεργιογόνα με επακόλουθο να εκδηλώνει αλλεργίε που μπορεί να είναι από τι ήπιε έω και απειλητικές για τη ζωή. Οι αλλεργίε εκδηλώνονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά έντονα σε μια ουσία που φυσιολογικά είναι αυλαβή. Κάνει δηλαδή μια αντίδραση υπερευαισθησία κατά την οποία ενεργοποιούνται ανοσολογικοί και φλεγμονώδει μηχανισμοί για να εξυντοτερώσουν αυτή την ουσία για τα αλλεργιογόν ή αντιγόν. Ο πιο συχνό τύπο είναι η υπερευαισθησία τύπου 1, που είναι επίση γνωστή ω Αναφυλακτική ή αλλεργική αντίδραση. Καταφυν, ο οργανισμό παράγει μια πρωτεΐνη ή ένα αντίσωμα που λέγεται ανοσοσφαιρίνη ε για να προσκολληθεί στο αλλεργιογόνο που το ενοχλεί. Με τη σύνδεση αυτή, το ανοσοποιητικό διευκολύνει την καταγραφή αλλεργιογόνων. Η ανοσοσφαιρίνη δεν είναι μία, αλλά έχει διάφορου υπότυπους, αναλόγω με το αλλεργιογόνο. Κάθε άνθρωπο μπορεί να παράγει έναν ή περισσότερου τύπου τη ανοσοσφαιρίνη. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι έχουν αλλεργία μόνο σε έναν αλλεργιογόνο π.χ. στο τρίχωμα των καθηγηδίων και άλλοι έχουν πολλαπλές. Ο ρόλο τη είναι η ευαισθητοποίηση και έτσι ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, αντί να αγνοήσει μια ουσία όπω θα ήταν το σωστό, δίνει σήμα σε ορισμένα κύτταρα του σώματο να παράγουν τα αντισώματα, δηλαδή μια εξειδικευμένη μορφή νοσοσφαιρίνη, για να την καταπολεμήσουν. Κατά τη φάση αυτή, ο ασθενή δεν έχει συμπτώματα διότι ο οργανισμό του παράγει σε μικρέ ποσότητε τα απαιτούμενα αντισώματα. Πίσω στην υπόθεση και στα τέλη Ιανουαρίου του 2016, οι ανώτερη παιδίατροι συναντήθηκαν. Με έναν νεορνολόγο, σε κοντινό νοσοκομείο, για να εξετάσουν τα στοιχεία θρησιμότητα του θάλαμου του. Το 2013 και το 2014, η μονάδα είχε δύο και τρει θανάτου αντίστοιχα. Το 2015 είχαν σημειώθεί 8. Στη συνάντηση υπήρξαν μερικά σημεία εκμάθηση και τίποτα ιδιαίτερα συναρπαστικό, θα θυμάται ο Μπρέλι. Κοντά στο τέλο τη συνάντηση ρώτησε τον νεολόγο τι σκέφτεται για το γεγονό ότι η Ledby ήταν παρών σε κάθε θάνατο, αλλά και εκείνο δεν φαντάζει. Που φάνηκε να το θεωρεί πραγματικά ύποπτο. Όμω, ο Τζέιραμ και ο Μπρέρι προβληματίζονταν όλο και περισσότερο από την συσχέτιση της Λούση με του θανάτου. Ήταν σαν να κοιτάμε μια μαγική εικόνα, είπαν αργότερα. Στην αρχή είναι απλώς κουκίδες» και οι κουκίδες αυτές είναι ασυνάρτητες. Αλλά όσο τις κοιτάζεις πιο προσεκτικά, ξαφνικά εμφανίζεται η εικόνα και στη συνέχεια, μόλις μπορέσεις να δεις αυτήν την εικόνα, την βλέπεις κάθε φορά που κοιτάς και σκέφτεσαι, πώς το διάολο μου ξέφυγε αυτό. Μέχρι την Άνοιξη του 2016, ο Μπρέρι είχε πει ότι δεν μπορούσε να κάνει πώ δεν το βλέπει πια. Πολλοί από του θανάτου είχαν συμβεί τη νύχτα. Οπότε ο Πάουελ, ο υπεύθυνος της μονάδας, για να διαπιστώσει αν κάτι τέτοιο ισχύει, μετέθεσε τη Λένμπη κυρίω σε πρωινέ βάρδιε, επειδή θα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι γύρω τη για να μπορούν να την υποστηρίξουν. Τον Ιούνιο του 2016, τρει μήνε μετά την αλλαγή, η φίλη τη Λούση, η Σέριλ, τη έστειλε μήνυμα μετά από μια βάρδια. Δεν θα έμπαινα μέσα. Ο Γιατί, τη απάντησε η Λούση. Πέντε εισαγωγέ, ένα εξαερισμό. Ωμιτζή, απάντησε η Λούση. Η Σέρριλ πρόσθεσε ότι ένα πρόωρο αγόρι με αιμοφιλία έμοιαζε σαν σκατά. Τα επίπεδα οξυγόνου του είχαν πέσει κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Η Λούση ανέλαβε τη φροντίδα του εκείνο το πρωί και οι γιατροί προσπάθησαν να τον διασυλινώσουν αλλά δεν μπορούσαν να εισάγουν τον σωλήνα, οπότε κάλεσαν δύο αναισθησιολόγους, οι οποίοι επίση δεν μπορούσαν να το κάνουν. Το νοσοκομείο δεν είχε καθόλου παράγοντα πίξη 8, RDNA δηλαδή, ένα απαραίτητο φάρμακο για του αιμοφιλικού. Τελικά ζήτησαν από μια ομάδα από το νοσοκομείο παιδων Albert Hay, το οποίο βρισκόταν 48 χιλιόμετρα μακριά, να έρθει στο νοσοκομείο με τον παράγοντα πίξη 8, RDNA, και μόλι ήρθαν, ένα γιατρό από το Albert Hay διασωλήνωσε το παιδί με την πρώτη προσπάθεια. Αμέσω μετά, η Λούση θα έστελνε ένα μήνυμα στον Τέιλορ, έναν γιατρό που έκαναν στενή παρέα και θα του έλεγε. Μόλις χαλάρωσα από όλο αυτό, και βρήκα λίγο χρόνο να καθίσω και θέλω να βάλω τα κλάματα. Απλώ νιώθω σαν να τρέχω όλη μέρα και να μην έχω πετύχει τίποτα θετικό για αυτόν. Για να καταλάβουμε για άλλη μια φορά περί την πρόκειται η αιμοφιλία, θα σα πούμε δύο λόγια. Η αιμοροφιλία, ή αλλιώ αιμοφιλία, είναι μια από τι πιο γνωστέ κληρονομικέ παθήσει που προσβάλλει κυρίω του άντρε. Χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του οργανισμού να ελέγξει τον μηχανισμό πήξη του αίματο μέσω τη δημιουργία θρόμβων. Κάτι το οποίο προκαλεί αιμορραγία για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο μετά από έναν τραυματισμό ή μια χειρουργική επέμβαση. Μια εβδομάδα αργότερα, μια μητέρα γέννησε πανομοιότυπα τρίδιμα αγόρια που γεννήθηκαν στις 33 εβδομάδες. Όταν ήταν έγκυος, της είχαν πει ότι κάθε μωρό θα έχει τη δική του νοσοκόμμα αλλά η Λούση, η οποία μόλις είχε επιστρέψει από ένα σύντομο ταξίδι στην Ισπανία με φίλους, ανέλαβε δύο από τα τρίδημα, καθώς και ένα τρίτο μωρό από μια διαφορετική οικογένεια. Επίσης, ταυτόχρονα, εκπαίδευε μια φοιτήτρια νοσοκόμα, η οποία, όπως είπε η Λούση, ήταν κολλημένη επάνω της και είχε παραπονεθεί γι' αυτό στον Τέιλορ. Επτά ώρες μετά την έναρξη της βάρδιας της Λούση, τα επίπεδα οξυγόνου του ενός από τα τρίδημα έπεσαν κατακόρυφα και εμφάνισε εξανθήματα στο στήθος του. Η Λούση κάλεσε για βοήθεια. Μετά από δύο γύρους καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, το μωρό θα πέθαινε. Την επόμενη μέρα, η Λούση ήταν καθορισμένη νοσοκόμα για τα δύο επιζώντα από τα τρίδημα. Η κοιλιά του ενός από αυτά φαινόταν διογκωμένη, πιθανό σημάδι μόλυνσης. Όταν το είπε στον Τέιλορ, εκείνος τις έστειλε μήνυμα. «Αναρωτιέμαι μήπως έχουν εκτεθεί όλα σε κάποιο μικρόβιο που η βενζιλοπεντιγκυλίνη και η γενταμικίνη δεν το υπολογίζουν. Είσαι καλά, είμαι εντάξει, απλά δεν θέλω να είμαι εδώ», απάντησε η Λούση. Η φοιτήτρια νοσηλεύτρια ήταν ακόμα μαζί τη και η Λούση είπε στον Τέιλορ: Δεν αισθάνομαι ότι είμαι σε θέση να την υποστηρίξω σωστά. Αργότερα, ένα γιατρό πήγε να ελέγξει το τρίδιμο με τη διωγγωμένη κοιλιά και ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο, τα επίπεδα οξυγόνου του παιδιού έπεσαν. Στο μωρό τοποθετήθηκε σύστημα αναπνευστική υποστήριξη και το νοσοκομείο ζήτησε ομάδα μεταφορά για να το μεταφέρει στο νοσοκομείο γυναικών του Liverpool. Καθώ περίμεναν, ανακαλύφθηκε ότι στο μωρό είχε καταρρεύσει ο Πιθανότατα αποτέλεσμα τη πίεση από τον αερισμό. Ο οποίο ήταν ρυθμισμένο ασυνήθιστα ψηλά. Υπήρχε μια αυξανόμενη αίσθηση ανησυχία στη μονάδα, δήλωσε αργότερα η Λούση. Κανεί δεν φαινόταν να γνωρίζει τι συνέβαινε και θέλαμε απλά να έρθει η ομάδα μεταφορά για να προσφέρει την τεχνογνωσία τη. Η μητέρα των τριδίμων δήλωσε ότι θορυβήθηκε όταν είδε ένα γιατρό να κάθεται σε έναν υπολογιστή να γκουγκλάρει πώ να κάνει κάτι που έμοιαζε με μια σχετική απλή ιατρική διαδικασία. Να εισάγει δηλαδή μια γραμμή στο στήθο. Αναστατώθηκε επίση επειδή ένα από του γιατρού που έκανε έκανε ανάνυψη στο γιο της, έβηχε και ξεφυσιούσε τα χέρια του χωρίς να τα πλύνει. Λίγο μετά την αύξηση τη ομάδα μεταφορά, το δεύτερο τρίδημο πέθανε. Η μητέρα του θυμήθηκε ότι η Λούση ήταν καταρακωμένη και σχεδόν τόσο αναστατωμένη όσο και εμεί. Καθώ έδινε το μωρό για του γονεί του, ένα συνηθισμένο μέρο τη διαδικασία βοήθεια σε οικογένειε που πενθούν, η Λούση τσίμπησε κατά λάθο το δάχτυλό τη με μία βελόνα και καθώ δεν είχε φάει ή κάνει διάλειμμα όλη την ημέρα, την ώρα που περίμενε να ελέγξει το δάχτυλό τη, λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, είπε στου συναδέλφου τη. Το συνολικό τον δύο τελευταίων ημερών έχει καταβάλει το τμήμα μας. Το να φανταστεί κανείς τι πέρασαν αυτοί οι γονείς για να χάσουν δύο από τα μωρά τους ήταν συγκλονιστικό. Το τελευταίο από τα τρίδημα που επέζησε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γυναικών του Λίβερπουλ και η μητέρα του θεώρησε ότι το κλινικό προσωπικό εκεί ήταν πιο ικανό και πιο οργανωμένο. Τα δύο νοσοκομεία ήταν τόσο διαφορετικά όσο η νύχτα με τη μέρα είπε. Εκείνο το βράδυ, ο Μπρέρι τηλεφώνησε στην Κάρεν Ρη, επικεφαλή τη νοσηλευτική υπηρεσία, επίγουσα περίθαλψη και είπε ότι δεν ήθελε να επιστρέψει η Λούση μέχρι να διεξαχθεί έρευνα. Ο θάνατο των μωρών φαινόταν να ακολουθεί την Λούση από τη νύχτα στην ημέρα. Η Ρη συζήτησε το θέμα με τον Πάουελ και είπε ότι ο Πάουελ τη είπε πω η Λούση κάνει τα πάντα σύμφωνα με του κανονισμού. Ακολουθεί την πολιτική και τι διαδικασίε κατά γράμμα. Η ΡΙΣ επέτρεψε στην Λούση να συνεχίσει να εργάζεται. «Ακριβώς επειδή ένας ανώτερος επαγγελματίας υγεία ζητάει την απομάκρυνση μιας νοσηλεύτρια, πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος», δήλωσε αργότερα η ΡΙΣ. Την επόμενη ημέρα, η Λούση ανέλαβε ένα αγοράκι γνωστό ως παιδί Q, το οποίο είχε μια μόλυνση του εντέρου. Κάποια στιγμή στάλθηκε στο Albert Hay, αλλά μεταφέρθηκε πίσω μέσα σε δύο ημέρε. Ο Taylor έστειλε μήνυμα στην Λούσι ότι το Albert Hay είχε τόσες λίγες κλίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν μόνο επίγοντες ασθενείς. Η Λούσι φρόντιζε επίσης ένα άλλο νεογέννητο σε διαφορετικό δωμάτιο και ενώ έλεγχε το μωρό, το παιδί Q έκανε εμετό και τα επίπεδα οξυγόνου έπεσαν. Ο συγκεκριμένος εμετός που έκανε το παιδί ήταν τόσο έντονος που τον περιγράφουνε σαν ρουκέτα, μιας και εξφενδονίστηκε από την άκρη του δωματίου στην άλλη άκρη. Αφού σταθεροποιήθηκε, ο Τζον Gibbs, ανώτερος παιδίατρος, ρώτησε μια άλλη νοσοκόμα ποια μέλη του προσωπικού ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Μετά την βαρδιά τη, η Λούση έστειλε μήνυμα στον Τέιλορ, ρωτώντα τον «Πρέπει να ανησυχώ για το τι ρωτούσε ο Dr. Gibbs. «Όχι», την καθησήχασε. «Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα με δύο μωρά σε διαφορετικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, πόσο μάλλον να προβλέψεις πότε πρόκειται να καταρρεύσουν». «Το ξέρω και δεν το άφησα μόνο του και οι δύο ήξεραν ότι έφυγα από το δωμάτιο», είπε, αναφερόμενοι σε μία νοσοκόμμα μέσα στο δωμάτιο και σε μία ακριβώς απ' έξω από αυτό. Κανεί δεν σε κατηγόρησε ότι παραμέλησε ένα μωρό ή ότι προκάλεσες την επιδίνωσή του «Απλώς ανησυχώ ότι δεν έχω κάνει αρκετά». «Πώς» την ρώτησε. «Χάσαμε δύο μωρά που φρόντιζα και τώρα αυτό συνέβη σήμερα. Σε κάνει να σκέφτεσαι αν μου λείπει κάτι ή αν είμαι αρκετά καλή». «Λούση, αν κάποιος ξέρει πόσο σκληρά έχει δουλέψει τις τελευταίες τρεις μέρες, αυτό είμαι εγώ». Έγραψε. «Αν κάποιος σου πει οτιδήποτε για το ότι δεν είσαι αρκετά καλή ή ότι δεν αποδίδεις επαρκώς, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα του δώσεις τα στοιχεία μου για να του δώσω εγώ κατάθεση». «Ελπίζω ειλικρινά ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ δήλωση», είπε εκείνη. Αλλά σα ευχαριστώ. Το υπόσχομαι. Η Λούση υποτίθεται ότι θα δούλευε το επόμενο βράδυ. Αλλά την τελευταία στιγμή τη τηλεφώνησε ο Πάουελ και τη είπε να μην έρθει. Αμέσω η Λούση έστειλε μήνυμα στην Σέριλ και της είπε: Ανησυχώ ότι έχω μπλέξει. ή κάτι τέτοιο. Εκείνη τη απάντησε: Πώ μπορεί να έχει πρόβλημα. Δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Το ξέρω. Αλλά ανησυχώ μήπω νομίζουν ότι μου ξέφυγε κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Θα απαντήσει η κατι τετοιο εκεινη της απαντησε πω μπορει να εχει προβλημα δεν εχει κανει τιποτα κακο το ξερω αλλα ανησυχω μήπως νομιζουν οτι μου ξεφυγε κατι η οτιδηποτε αλλο θα απαντησει η λουσι γιατι να μην πει τίποτα όλη μέρα και να το αναφέρει τώρα. Είναι πολύ αργά, φωνό της είπε η Σέριλ. «Ίσως δέχεται πιέσει από αλλού. Ήταν αρκετά ευγενικός, απλώς ανησυχώ», θα της απαντήσει η Λούση. «Αυτή η δουλειά μπλέκει αρκετά με το μυαλό σου». Η Λούση εργάστηκε άλλε τρει πρωινέ βάρδιε και στη συνέχεια πήρε διακοπέ δύο εβδομάδων. Ο Μπρέρι, ο Τζέιραμ και μερικοί άλλοι παιδιατρικοί σύμβουλοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν του απροσδόκητου θανάτου. Προσπαθούμε να σπάσουμε το κεφάλι μα, δήλωσε ο Μπρέρι. Η μεταθανάτια ακτινογραφία ενό από τα μωρά έχει δείξει αέρια κοντά στο κρανίο. Έβριμα που ο παθολόγο δεν θεώρησε ιδιαίτερα σημαντικό καθώ τα αέρια συχνά υπάρχουν μετά το θάνατο. Ο Τζέιραμ θυμόταν ότι είχε μάθει στην ιατρική σχολή τι εμβολέ αέρα. Μια σπάνια δυνητικά καταστροφική επιπλοκή που μπορεί να συμβεί όταν φυσαλίδε αέρα εισέρχονται στι φλέβε ή τι αρτηρίε ενό ατόμου, εμποδίζοντα την παροχή αίματο. Εκείνο το βράδυ αναζήτησε βιβλιογραφία σχετικά με το φαινόμενο. Δεν βρήκε καμία περίπτωση δολοφονία από εμβολή αέρα, αλλά διαβίβασε στου συναδέρφους του μία τετρασέλιδη εργασία από το 1989 στο Archive of Diseases in Childhood σχετικά με την τελευταία εμβολή αέρα. η συγγραφεί του άρθρου. Μπόρεσαν να βρούνε μόνο 53 περιπτώσει στον κόσμο. Όλα τα βρέφη, εκτό από τέσσερα, είχαν πεθάνει αμέσω. Σε πέντε περιπτώσει το δέρμα του αποχρωματίστηκε. Μόλι το διάβασε αυτό ο Τζέιραμ, ολόκληρο το σώμα του ανατρίχιασε, αφού τα όσα διάβαζε τέριαζαν απόλυτα με όσα συνέβαιναν στην κλινική του. Ο Τζέιραμ και ένα άλλο παιδίατρος συναντήθηκαν με το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, καθώ και με του ιατρικού και νοσηλευτικού διευθυντέ και δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται άνετα να συνεργαστούν με την Λούση και πρότειναν να καλέσουν την αστυνομία. Ο Τζέιραμ είπε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ρώτησαν Ποια είναι τα στοιχεία και είπανε Δεν έχουμε αποδείξει, αλλά έχουμε ανησυχίε. Για να ανακουφίσουν την γενική επιβάρυνση τη μονάδα, οι διευθυντέ και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισαν να υποβαθμίσουν την πτέρυγα από το επίπεδο 2 στο επίπεδο 1. Δεν παρήχε πλέον εντατική φροντίδα και οι γυναίκε που γεννούσαν πριν από τι 32 εβδομάδε θα πήγαιναν πλέον σε άλλο νοσοκομείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε επίση να αναθέσει στο Royal College of Pediatric and Child Health την πραγματοποίηση μια ανασκόπησης προκειμένου να διαρευνηθούν οι παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αύξηση της θυνσιμότητας. Αφού επέστρεψε η Λούση από τις διακοπές της, την κάλεσαν για μια συνάντηση. Η αναπληρώτρια διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας της είπε ότι ήταν το κοινό στοιχείο στο σύμπλεγμα των θανάτων και ότι η κλινική της επάρκεια θα έπρεπε να επανεκτιμηθεί. Ήμασταν και οι δύο αρκετά αναστατωμένοι. Από τη συνάντηση πήγαν κατευθείαν στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Προσπαθούσαμε να επαναφέρουμε την Λούση στη μονάδα, οπότε έπρεπε να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι το θέμα τη επάρκεια δεν ήταν το πρόβλημα, θα δήλωνε ο Πάουελ. Αλλά η Λούση δεν επέστρεψε ποτέ στα κλινικά τη καθήκοντα. Τελικά μετακινήθηκε σε ιδιοκητικό ρόλο στο Γραφείο Κινδύνου και Ασφάλεια του Νοσοκομείου. Ο Τζέιραμ περιέγραψε το γραφείο αυτό ω σχεδόν ένα νησί χαμένων ψυχών. Αν υπήρχε μια. Αν μια νοσοκόμα που δεν ήταν πολύ καλή, κλινικά ή ένα διευθυντή που ήθελαν να βγάλουν από τη μέση, τον μετακινούσαν στο γραφείο κινδύνου και ασφάλεια. Αφού έλειπε από τα κλινικά τη καθήκοντα για περισσότερο από ένα μήνα, η Λούση έστειλε μήνυμα στην Σέριλ ότι είχε μιλήσει με τον εκπρόσωπο του σωματείου τη, ο οποίο την είχε συμβουλεύσει να μην επικοινωνεί με το υπόλοιπο προσωπικό, καθώ μπορεί να εμπλέκονται στην αξιολόγηση τη ικανότητά τη, θα τη έγραφε. Νιώθω λίγο σαν να με έχουν σπρώξει σε μια αγωνία και να με έχουν ξεχάσει. Πρόκειται για την ζωή και την καριέρα μου. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι τόσο γελία, θα τη απαντούσε η Σέριλ. Δεν μπορώ να δω πού θα τελειώσουν όλα αυτά. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη φορά, μετά τα Χριστούγεννα, όλα αυτά θα είναι μια μακρινή ανάμνηση, την διαβεβαίωνε η Σέριλ. Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Λούση υπέβαλε καταγγελία λέγοντα ότι είχε απομακρυνθεί από τη θέση εργασία τη χωρί σαφεί εξηγήσει. Όλο ο κόσμο μου σταμάτησε, θα δήλωνε αργότερα. Διαγνώστηκε με κατάθλιψη και άγχο και άρχισε να παίρνει φάρμακα. Από πλευρά αυτοπεποίθηση, με έκανε να αμφισβητώ τα πάντα για τον εαυτό μου, θα δήλωνε. Ένιωθα ότι του είχα απογοητεύσει όλου. Ότι είχα απογοητεύσει τον εαυτό μου. Ότι οι άνθρωποι άλλαζαν τη γνώμη του για μένα. Εκείνο το μήνα, μια ομάδα από το Royal College of Pediatrics and Child Health πέρασε δύο ημέρε παίρνοντα συνεντεύξει από του ανθρώπου στο Κάουντες. Διαπίστωσαν ότι το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό ήταν ανεπαρκέ. Πόσα χρόνια του πήρε, Ένα. Όχι, γενικά πόσα χρόνια του πήρε. Ε, από το 2013 που ξεκινήσαν οι έρευνε. Ναι, γιατί πριν ήταν. Τέλο πάντων, συγγνώμη. Για πε. Σημείωσαν επίση ότι το αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας του 2015 δεν περιοριζόταν στη μονάδα νεογνών. Οι θνησιγενεί γεννήσει στο μεευτήριο ήταν επίση αυξημένε. Ένα επεξεργασμένο τμήμα τη έκθεση περιέγραφε πω το προσωπικό τη μονάδα ήταν πολύ πολύ που η Λούση είχε απομακρυνθεί από τα κλινικά της καθήκοντα. Η ομάδα του Royal College πήρε συνέντευξη από την Λούση και την περιέγραψε ως Μία ενθουσιώδε, ικανή και αφοσιωμένη νοσηλεύτρια που ήταν παθιασμένη με την καριέρα τη και πρόθυμη να προοδεύσει. Το τμήμα που εξέταζε το νοσοκομείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανώτεροι παιδίατροι είχαν προβεί σε ισχυρισμού βασισμένου σε απλό συσχετισμό και ενστικτόδε συνέστημα και ότι είχαν υποκειμενική άποψη χωρί άλλα στοιχεία. Το Royal College δεν μπόρεσε να βρει προφανεί παράγοντε που να συνδέουν του θανάτου, αφού η έκθεση σημείωνε ότι οι συνθήκε τη μονάδα δεν διέφεραν ουσιαστικά οδός από που θα μπορούσαν να βρεθούν σε πολλές άλλες μονάδες νεογνών στο Ηνωμένο βασίλειο σε δημόσια δήλωσή του, το νοσοκομείο αναγνώρισε ότι η επανεξέταση αποκάλυψε προβλήματα με την στελέχωση, τι ικανότητε, την ηγεσία, την ομαδική εργασία αλλά και την κουλτούρα. Το Νοέμβριο, ο διοικητικό υπάλληλο που διερευνούσε την καταγγελία για την Λούση πήρε συνέντευξη από τον Τζέιραμ. Υπήρχαν αναφορέ από παιδιάτρου που αναφέρονταν σε έναν άγγελο του θανάτου στον θάλαμο και η συνέντευξη επικεντρώθηκε στο αν είχε γνωστοποιήσει δημόσια τι του. Μήπω ακούσατε κάποια «Οτι η Λούση έκανε σκόπιμα κακό στα μωρά», ρώτησε ο διευθυντής των Τζέιραμ σύμφωνα με τα πρακτικά της συνέντευξη. «Δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να υποδηλώνουν κάτι τέτοιο», απάντησε ο ίδιο. Η, η παρουσία της Λούση στην μονάδα εκείνη τη στιγμή». «Οπότε για να διευκρινίσουμε, υπήρξε κάποια υπόδειξη από οποιονδήποτε από την ομάδα των συμβούλων ότι η Λούση μορά. Συζητήσαμε πολλές πιθανότητες κατηδιάν. Θα απαντούσε ο ίδιος. Οπότε αυτό δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι. Θα τον ρωτούσαν. Συζητήσαμε πολλές πιθανότητες κατηδιάν. Επανέλαβε ο Τζέιραμ. Το νοσοκομείο έκανε δεκτή την καταγγελία της Λούση. Σε συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2017, ο Τσέιμπερς, ο Διευθύνων σύμβουλος ο οποίος ήταν πρώην νοσηλευτής, είπε στα μέλη. «Ζητάμε συγνώμη από τους συμβούλους για τη συμπεριφορά τους. Ήθελε να επιστρέψει η Λούση στη μονάδα του συντρομότερο δυνατόν, σε επιστολή του προς τους συμβούλους, ο Chambers εξέφρασε την ανησυχία του για την ευαισθησία του στην προκατάληψη επιβεβαίωσης, την οποία όρισε ως τάση αναζήτησης, ερμηνεία, προτίμησης και ανάκλασης πληροφοριών με τρόπο που να επιβεβαιώνει τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις ή υποθέσεις κάποιου. Ο Jayram συμφώνησε να συναντηθεί με την Lucy για μια συνεδρία διαμεσολάβησης τον Μάρτιο του 2017. Η Λούση τον ρώτησε αν θα ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί της και λόγω των καταστάσεων εκείνος ένιωσε υποχρεωμένος να πει ναι. «Έφυγα από εκείνη τη συνάντηση πραγματικά θυμωμένος, αλλά δεν ήμουν αθυμωμένο μαζί της», είπε. «Ήμουν αθυμωμένο με το σύστημα». Εκείνη την περίοδο, ο Τζέιραμ και ο Μπρέρι αισθάνθηκαν ότι φημώνονταν από ένα νοσοκομείο που προσπαθούσε να προστατεύσει τη φήμη του. Και οι δυο του είχαν περάσει μήνε γράφοντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διοίκηση του νοσοκομείου, προσπαθώντα να δικαιολογήσουν γιατί ήθελαν τη Λούση εκτό τη μονάδα. Έγραφαν με την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων, που αισθάνονται ότι βρίσκονται στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Τον Απρίλιο του 2017, με την άδεια τη ηγεσία του νοσοκομείου, ο Τζέιραμ και ένα άλλο παιδίατρο συναντήθηκαν με έναν detective από την αστυνομία του Cheshire και μοιράστηκαν τι ανησυχίε του. Και μέσα σε 10 λεπτά από τη στιγμή που το περιέγραψαν την ιστορία, ο επιθεωρητής του είπε πω πρέπει να το ερευνήσουν αυτό. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη. Έτσι, το Μάιο, η αστυνομία ξεκίνησε αυτό που ονόμασε επιχείρηση Κολυμπρί. Ένα detective είπε αργότερα ότι ο Μπρέρι και ο Τζέιραμ παρήχαν το χρυσό νήμα τη ερευνά μα. Τον ίδιο μήνα, ο Ντιβάη Εβαν, συνταξιούχο παιδίατρο από την Ουαλία, ο οποίο ήταν κλινικό διευθυντή του νεογνών και παιδιών στο νοσοκομείο του, είδε ένα άρθρο εφημερίδας που περιέγραφε με ασαφείς όρους μια ποινική έρευνα για την άξιση των θανάτων στο νοσοκομείο. «Αν η αστυνομία του Τσέστερ δεν είχε κανέναν στο μυαλό της, θα με ενδιαφέρε να βοηθήσω», έγραψε σε ένα email προς την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, η οποία βοηθά στη σύνδεση των αρχών επιβολής του νόμου με επιστημονικούς εμπειρογνώμονε. Ακούγεται σαν την ειδικότητά μου. Εκείνο το καλοκαίρι, ο Έβαν, ο οποίο ήταν 67 ετών και είχε εργαστεί ω έμειστο δικαστικό εμπειρογνώμονα για περισσότερα από 25 χρόνια, οδήγησε 3,5 ή ώρε στο Τσέσσιερ για να συναντηθεί με την αστυνομία. Αφού εξέτασε τα αρχεία που του έδωσε η αστυνομία, έγραψε μια έκθεση που πρότεινε ότι ο θάνατο του παιδιού Α ήταν συνεπή με τη λήψη είτε μια επιβλαβού ουσία όπω το χλωριούχο κάλιο, είτε πιθανότατα ότι υπέστη. Την κατάρρευσή του ω αποτέλεσμα εμβολή αέρα. Αργότερα, όταν κατέστη σαφέ ότι δεν υπήρχε καμία βάση για υποψία μια επιβλαβού χημική ουσία, ο Εύαν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου ήταν η εμβολή αέρα. Είπε: Αυτέ είναι περιπτώσει που η διάγνωσή σα γίνεται αποκλείοντα άλλου παράγοντε. Ο Εύαν δεν είχε δει ποτέ ο ίδιο μια περίπτωση εμβολή αέρα, αλλά υπήρχε μία στο νοσοκομείο που είχε δει 20 χρόνια πριν. Ένα αναστησιολόγο σκόπευε να αέρα στο στομάχι ενό αλλά το έκανε κατά λάθος στην κυκλοφορία του αίματος. Το μωρό κατέρευσε αμέσως και πέθανε. «Ήταν εξαιρετικά τραυματικό και άφησε μία μεγάλη πληγή σε όλους μας», δήλωσε ο Evans. Έψαξε για ιατρική βιβλιογραφία σχετικά με τι εμβολέ αέρα και βρήκε το ίδιο έγγραφο από το 1989 που είχε βρει ο Τζεϊάραμ. Δεν έχει υπάρξει παρόμοια δημοσίευση από τότε, επειδή αυτό είναι ένα τόσο σπάνιο γεγονό, πρόσθεσε. Ο Evans βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην εφημερίδα και σε άλλε αναφορέ που έγραψε για του θανάτου του νοσοκομείο πολλέ από τι οποίε απέδωσε στην εμβολή του αέρα. Άλλα μωρά είπε είχαν υποστεί βλάβη μέσω μια άλλη μεθόδου, τη σκόπιμη έγχυση πάρα πολύ Αέρα ή υγρού ή και των δύο στου ρινογαστρικού σωλήνε του. Αυτό φυσικά ανατινάζει το στομάχι. Το στομάχι γίνεται τόσο μεγάλο, είπε που οι πνεύμονε δεν μπορούν να φουσκώσουν κανονικά και το μωρό δεν μπορεί να πάρει αρκετό οξυγόνο. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη τη επιχείρηση Κολυμπρί, μία νέα μέθοδο βλάβη Κολυμπρή, μια επιστολή εξητηρίου ενό μωρού, ο Μπρέρι, ο οποίο βοηθούσε την αστυνομία εξετάζοντα τα κλινικά αρχεία, παρατήρησε μια αναφορά σε ασυνήθιστα υψηλά. Επίπεδα ισουλήνη. Όταν η ισουλήνη παράγεται φυσικά από το σώμα, το επίπεδο του C-πεπτιδίου, μια ουσία που εκρίνεται από το πάγκρεα, θα πρέπει επίση να είναι υψηλό. Αλλά σε αυτό το μωρό, το C-πεπτίδιο ήταν μη ανιχνεύσιμο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ισουλήνη μπορεί να έχει χορηγηθεί στο παιδί. Το τεστ ισουλήνη έχει γίνει σε εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Royal Liverpool για να συστήσει την επαλήθευση του δείγματο από ένα πιο εξειδικευμένο εργαστήριο. Οι κατευθυντήριε γραμμέ ιστοσελίδα για το εργαστήριο Royal Liverpool, προειδοποιούν ρητά ότι η δοκιμή ενσουλίνη δεν είναι κατάλληλη για τη διερεύνησή του εάν έχει χορηγηθεί συνθετική ενσουλίνη. Ο Alan Wayne Jones, ιατροδικαστης τοξικολόγο στο Πανεπιστήμιο Linkoping τη Σουηδία, ο οποίο έχει γράψει για τη χορήγηση ενσουλίνη ω μέσο δολοφονία, είπε ότι το τεστ που χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο του Royal Liverpool δεν επαρκεί για χρήση ω αποδικτικό στοιχείο σε ποινική δίωξη. Συγκεκριμένα είπε, η το δεν είναι μια εύκολη ουσία για ανάλυση και θα πρέπει να το αναλύσετε σε ένα εγκληματολογικό εργαστήριο όπου οι ρουτίνε είναι πολύ πιο αυστηρές όσον αφορά την αλυσίδα επιτήρηση χρησιμοποιώντας σύγχρονη εγκληματολογική τεχνολογία. Αλλά το νοσοκομείο δεν διέταξε ποτέ ένα δεύτερο τεστ επειδή το παιδί είχε ήδη αναρρώσει. Ο Μπρέμη ανακάλυψε επίση ότι 8 μήνε αργότερα, ένα βιοχημικό στο εργαστήριο είχε επισημάνει ψηλό επίπεδο Ισουλήνη στο δείγμα αίματο ενό άλλου βρέφου. Το παιδί είχε πάρει εξητήριο και ούτε αυτό το δείγμα αίματο επανεξετάστηκε ποτέ. Σύμφωνα με τον Ζόσεφ Γουλσφ, καθηγητή τη ιατρική σχολή του Χάρτ, όπου εξηδικέύεται στην παιδιατρική υποβληκαιμία, το επίπεδο σιπεπτηδίου του Μορού υποδηλώνει την πιθανότητα μια παρατυπή του ελέγχου επειδή εάν είχε χορηγηθεί ησούλινη, το επίπεδο σιπεπτηδίου του κοινωνικού. Παιδιού, θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά χαμηλό ή μη ανοιχνεύσιμο. Αλλά δεν ήταν. Η αστυνομία συμβουλεύτηκε έναν ενδοκρινολόγο, ο οποίο είπε ότι τα μωρά θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν λάβει ενσουλίνη μέσω των ενδοφλέβιων ορών. Ο Εύαν είπε ότι με τι περιπτώσει ενσουλίνη επιτέλου θα μπορούσε κανεί να βρει κάποιο είδο όπλου καπνίσματο. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το δείγμα αίματο για το πρώτο μωρό είχε ληφθεί 10 ώρε μετά την έξοδο τη Λούση από το νοσοκομείο. Οποιαδήποτε ενσουλίνη παρέχονταν από αυτήν δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμη, ειδικά επειδή ο σωλήνας για την πρώτη ενδοφλέβια σακούλα. Οποιαδήποτε ινσουλίνη παρέχονταν από αυτή δεν θα ήταν πλέον ανιχνεύσιμη, ειδικά επειδή ο πρώτος ενδοφλέβιος ορός είχε πέσει από τη θέση του, πράγμα που σήμαινε ότι το μωρό έπρεπε να λάβει νέο. Για να συνδέσει κανεί τη λούση με την ινσουλίνη, θα έπρεπε να πιστέψει ότι είχε καταφέρει να ειγχύσει η ινσουλίνη μέσα στον ορό, που μία άλλη νοσοκόμα είχε επιλέξει τυχαία από το ψυγείο της μονάδας. Εάν η Λούση ήταν επιτυχή στην πρόκληση άμεσου θανάτου από εμβολή αέρα, φαίνεται περίεργο ότι θα δοκίμαζε αυτή την πολύ λιγότερη αποτελεσματική μέθοδο. Τον Ιούλιο του 2018, πέντε μήνες μετά την ανακάλυψη της Ινσουλήνης, ένας ντεντέκτητς της αστυνομίας του Τσεσάιρ χτύπησε την πόρτα της Λούση. Ήταν έξι το πρωί, αλλά άνοιξε την πόρτα με μια φιλική έκφραση. Ο αξιωματικός ρώτησε αφού έδειξε το σήμα του: Μπορώ να παρέμβω για δύο δευτερόλεπτα, ε, Ναι, είπε, δείχνοντας τρομοκρατημένη. Αφού μπήκαν μέσα στο σπίτι, της είπαν ότι ήταν υποκράτηση για πολλαπλές κατηγορίες δολοφονίας και απόπειρας δολοφονίας. Βγήκε από το σπίτι με χειροπέδε, με το πρόσωπό τη να φαίνεται σχεδόν χλωμό. Το βίντεο που τη λαμβάνουν υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο και μπορεί να το βρει κανεί πολύ εύκολα με μια απλή αναζήτηση. Ο λόγο όμω που το αναφέρουμε είναι γιατί την ημέρα αυτή και τι συνθήκε που τη συνέλαβαν θα τα χρησιμοποιήσει αργότερα η ίδια η Λούση. Εντάχει να σα πούμε πω όλη η διαδικασία ήταν πολύ ομαλή αφού πρώτον η ίδια συνεργάστηκε άψογα με τι αρχέ και όλα κυλούν μαλά. Δεν υπήρχαν ούτε φωνέ ούτε εντάσει και από τι δύο πλευρέ. Η αστυνομία πέρασε την υπόλοιπη μέρα ψάχνοντας το σπίτι της. Μέσα βρήκαν ένα σημείο με τον τίτλο «Όχι αρκετά καλή». Υπήρχαν πολλές φράσεις γραμμένες σε όλη τη σελίδα, σε τυχαίες γωνίες και χωρίς σημεία στίξης. Δεν υπάρχουν λέξεις. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Διακρίσεις οικοφαντίας. Δεν θα κάνω ποτέ παιδιά ή δεν θα παντρευτώ. Δεν θα μάθω ποτέ πώς είναι να έχεις οικογένεια. Γιατί εμένα. Δεν έχω κάνει τίποτα λάθο Τους σκότωσα επίτηδε επειδή δεν είμαι αρκετά καλή για να του φροντίσω. Είμαι διαβολική που το έκανα αυτό». Σε ένα άλλο κομμάτι χαρτί είχε γράψει τρεις φορές «Όλα είναι διαχειρίσιμα», μία φράση που της είχε πει ένας συνάδελφός της. Στο κάτω μέρος της σελίδας είχε γράψει «Θέλω απλώς η ζωή να είναι όπως ήταν». «Θέλω να είμαι χαρούμενη στη δουλειά που αγάπησα με μία ομάδα στην οποία ένιωσα μέρος». «Πραγματικά δεν ανήκω πουθενά. Είμαι πρόβλημα για όσους με γνωρίζουν». Σε ένα άλλο κομμάτι χαρτί που βρέθηκε στην τσάντα της, είχε γράψει «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πια. Θέλω κάποιος να με βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί». Έγραφε επίσης «Προσπαθήσαμε για το καλύτερο και δεν ήταν αρκετό». Αφού πέρασε όλη την ημέρα στη φυλακή, η Λούση ρωτήθηκε γιατί είχε γράψει το σημείο, μα όχι αρκετά καλή. Ένα βίντεο της αστυνομίας τη δείχνει στην αίθουσα ανάκρισης με τα χέρια της, στην αγκαλιά της, του σώμου της κειμένους προς τα εμπρός. Μιλούσε συχνά και ευλαβικά σαν μαθητής που αντιμετωπίζει μια απροσδόκητα σκληρή εξέταση. «Ήταν απλώς ένας τρόπος να βγάλω τα συναισθήματά μου στο χαρτί», είπε. «Απλά με βοηθά να το επεξεργαστώ». «Στο μυαλό σου έχεις κάνει κάτι κακό», ρώτησε ένας αξιωματικό. «Όχι όχι σκόπιμα. Αλλά ανησυχούσα ότι θα ανακάλυπταν ότι η πρακτική μου δεν ήταν καλή, είπε προσθέτοντα. Σκέφτηκα ότι ίσω είχα χάσει κάτι. Ίσως δεν είχα ενεργήσει αρκετά γρήγορα. Δώστε μα ένα παράδειγμα. Ότι ίσω δεν είχα παίξει το ρόλο μου στην ομάδα. Ήμουν σε πολλέ νυχτερινέ βάρδιε όταν οι γιατροί δεν ήταν κοντά. Έπρεπε να του καλέσουμε. Υπήρχαν λιγότεροι άνθρωποι και απλά με ανησυχούσε το γεγονό ότι δεν του είχα καλέσει αρκετά γρήγορα. Ανησυχούσε επίση ότι μπορεί να είχε δώσει λάθο όσοι φαρμάκου ήνα χρησιμοποιούσε εξοπλισμό ακατάλληλο. Και ένιωσες διαβολική την ρώτησαν. Οι άλλοι άνθρωποι θα με θεωρούσαν διαβολική. Ναι αν μου είχε ξεφύγει κάτι. Και συνέχισε. Και έτσι με έκανε να νιώσω αυτή η κατάσταση. Ο Detective είπε Έγραψε σε ένα άλλο σημείο μαλούσι ότι του σκότωσες επίτηδες. Δεν του σκότωσα επίτηδε, Ο Detective τη ρώτησε Λοιπόν, από πού προέρχεται αυτή η πίεση που οδήγησε σε αυτά τα συναισθήματα. Νομίζω ότι ήταν απλώς ο πανικός της αναδιάταξης και όλα όσα συνέβησαν. Είχε γράψει τις σημειώσεις μετά την απομάκρυνσή της από τα κλινικά της καθήκοντα, αλλά αργότερα οι κλινικές της δεξιότητες επανεκτιμήθηκαν και δεν εκφράστηκαν ανησυχίες, οπότε ένιωθε πιο ασφαλής για τις ικανότητές της. Ήταν πολύ επικεντρωμένη στην καριέρα» είπε «και όλα με συγκλώνησαν εκείνη την εποχή». Ήταν δύσκολο να δω πως όλα θα ήταν όπως πριν. Σε μία συνέντευξη δύο ημέρες αργότερα, ένας ρώτησε. Για μία από τι σημειώσει τη που είχε τη λέξη «μίσος» με έντονα γράμματα κυκλωμένη. Ποια είναι η σημασία αυτού, ότι μισό τον εαυτό μου επειδή του έχω απογοητεύσει όλου και επειδή δεν είμαι αρκετά καλή, θα έλεγε. Είχα μόλι απομακρυνθεί από τη δουλειά που αγαπούσα. Μου είπαν ότι μπορεί να υπήρχανε προβλήματα με την πρακτική μου και δεν επιτρεπόταν να μιλάω στον κόσμο. Ο αξιωματικό ρώτησε ξανά γιατί είχε γράψει: Του σκότωσα επίτηδε. Και εκείνη θα απαντούσε: Έτσι με έκανα να νιώσω. Καθώ η ψυχική τη υγεία επιδεινωνόταν, οι σκέψει τη είχαν ξεφύγει. Αν η πρακτική μου δεν ήταν αρκετά καλή και συνδεόμουν με αυτού του θανάτου, τότε έφταγα εγώ, είπε. Είσαι πολύ σκληρή με τον εαυτό σου εκεί, αν δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Λοιπόν, είμαι πολύ σκληρή με τον εαυτό μου, θα έλεγε εκείνη. Μετά από περισσότερε από 9 ώρε συνεντεύξεων, η Λούσια φέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, χωρί να απαγγελθούν κατηγορίε. Μετακόμισε πίσω στο Χέρφορντ για να ζήσει με του γονεί τη. Η είδηση τη σύλληψής της δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. «Το μόνο που μπορώ να πω από την εμπειρία μου είναι ότι ήταν σπουδαία νοσοκόμα», δήλωσε στους Times του Λονδίνου μία μητέρα της οποία το μωρό νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Countess. Μία άλλη μητέρα δήλωσε στον Guardian ότι η Λούσι την υπερασπίστηκε και είχε πει σε κάθε βήμα της διαδρομής τι συνέβαινε. Είπε, δεν μπορώ να πω τίποτα αρνητικό για αυτήν. Ο Guardian πήρε επίσης συνέντευξη από μία μητέρα που περιέγραψε την εμπειρία του τοκετού στο νοσοκομείο. Δεν είχαν καθόλου προσωπικό και η φροντίδα ήταν απλά απέσια. Είπε εκείνη. Είχε αναπτύξει μία μόλυνση που οφειλόταν σε αμέλεια ενό μέλου του προσωπικού. Κάναμε τότε μία καταγγελία, αλλά την πέρασαν κάτω από το χαλί, θα εξηγούσε. Λίγο μετά την σύλληψη τη Λούση, οι παιδιατρικοί σύμβουλοι κανόνισαν μία συνάντηση για το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου για να θέσουν το ενδεχόμενο να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στον Τσέιμπερ, τον διευθύνοντα σύμβουλο του νοσοκομείου, εξαιτία του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε τι ανησυχίε του. Ο Τσέιμπερ παρετήθηκε πριν από τη συνάντηση. Τον ρόλο του ανέλαβε μία γιατρός ονόματι Σούζαν Γκίλμπη, η οποία πήρε τον μέρος το συμβούλων. Η Γκίλμπη είπε ότι την πρώτη φορά που συναντήθηκε με τον Τζέιραμ ήταν σαφές ότι υπέφερε από την εμπειρία ότι δεν τον είχε πιστέψει η διοίκηση του νοσοκομείου. Είχε δακρύσει και να θυμάστε ότι πρόκειται για έναν όριμο και έμπειρο κλινικό γιατρό. Περιέγραψε ότι είχε προβλήματα με τον ύπνο και ένιωθε ότι δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν. Ήταν πραγματικά οδυνηρό, θα έλεγε. Την εξέπληξε βέβαια το γεγονό ότι ο Έιν Χάρβεϊ, ο ιατρικό διευθυντή του νοσοκομείου, εξακολουθούσε να αμφιβάλλει για τη θεωρία των συμβούλων σχετικά με το πώ πέθαναν τα μωρά. Ο Χάρβεϊ φαινόταν περισσότερο προβληματισμένο από τη συμπεριφορά των γιατρών, ενώ είπε ότι η Λούση δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Στο μυαλό του. Το θέμα φαινόταν να είναι ότι δεν είναι τόσο καλή όσο νόμιζαν πω ήταν. Την εβδομάδα τη σύλληψη τη Λούση, η αστυνομία έσκαψε τον κήπο τη και εξέτασε τι αποχέτευσει και του αερογωγού, προφανώ για να δει αν είχε κρύψει κάτι ενοχοποιητικό. Τέσσερι μήνε αργότερα, ενώ παρέμενε έξω με εγγύηση, χωρί να τη απαγγελθούν κατηγορίε, η εφημερίδα Chester Standard έγραψε. Η κατάσταση έκανε πολλού ανθρώπου να αναρωτηθούν τόσο για την ηθική όσο και για την νομιμότητα της κράτησης κάποιου που συνδέεται με τόσο σοβαρές κατηγορίες όταν φαινομενικά δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών. Η Λούσι συνελήφθη για δεύτερη φορά το 2019 αλλά αφού ανακρίθηκε για άλλες 9 ώρες αφέθηκε ξανά ελεύθερη. Το Νοέμβριο του 2020 Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την πρώτη σύλληψη της Λούσι, ένας αστυνομικός τηλεφώνησε στην Γκίλμπι για να την ενημερώσει ότι η Λούσι κατηγορούταν για 8 ανθρωποκτονίες και 10 απόπειρε ανθρωποκτονίας. Συνελήφθηκε πάλι και αυτή τη φορά τις αρνήθηκαν την εγγύηση. Θα περίμενε, λοιπόν, να δικαστεί στη φυλακή. Από ευγένεια, η Γκίλμπη τηλεφώνησε στον Chambers για να τον ενημερώσει. Ξαφνιάστηκε όταν ο Τσέιμπερς εξέφρασε την ανησυχία του για την Λούση. Της είπε πως απλώς ανησυχώ, για την άδικη καταδίκη. Το Σεπτέμβριο του 2022, ένα μήνα πριν από την έναρξη της δίκη της Λούση, η βασιλική στατιστική εταιρεία δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο Health Care Serial Killer or Coincidence». Η έκθεση είχε προκληθεί εν μέρη από τις ανησυχίες σχετικά με δύο πρόσφατες υποθέσεις, μία στην Ιταλία και μία στην Ολλανδία, στις οποίες νοσηλεύτριε είχαν καταδικαστεί άδικα για φόνο, κυρίως λόγω της, της βάρδιά. Τους και των θανάτων στους θαλάμους τους. Η εταιρεία απέστειλε την έκθεση τόσο στην εισαγγελία όσο και στην ομάδα υπεράσπισης. Περιέγραφε λεπτομερώς τους κινδύνους της εξαγωγής αιτιοδών συμπερασμάτων από απίθανες συστάσεις γεγονότων. Στη δίκη τη Ολλανδέζα Νοσοκόμα, Λουσία Ντεμπεργκ, ένα εγκληματολόγος είχε υπολογίσει ότι υπήρχε μία στι 342 εκατομμύρια πιθανότητε η θάνατη να ήταν συμπτωματικοί. Αλλά η μεθοδολογία του ήταν λαθασμένη. Όταν οι στατιστικολόγοι εξέτασαν τα δεδομένα, διαπίστασαν ότι οι πιθανότητε ήταν οι πιο κοντά στα 50 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Τόν Ντέρξεν, έναν Ολλανδό φιλόσοφο τη επιστήμη, που έγραφε ένα βιβλίο για την υπόθεση, η ότι μία μια τέτοια σύμπτωση δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, έγινε η κινητήριος δύναμη στη διαδικασία συλλογής στοιχείων εναντίον της DeBerg. Εκείνη... Αθωώθηκε το 2010 και η υπόθεσή τη θεωρείται πλέον μία από τι χειρότερε κακοδικίες στην ιστορία τη Ολλανδία. Η Ιταλίδα νοσοκόμμα, από την άλλη, Νταγκέλα Μπογκιάλι, αθωώθηκε το 2021 αφού οι στατιστικολόγοι ενέλευσαν εκ νέου τα δεδομένα θρησιμότητας του νοσοκομείου τη και ανακάλυψαν αρκετού συγχυτικού παράγοντε που είχαν αγνοηθεί. Ο William C. Thompson, ένα από του συντάκτε τη έκθεση τη Βασιλική Στατιστική Εταιρεία και ομότιμο καθηγητή εγκληματολογία, Δικαίου και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine, είπε ότι η υπόθεση ιατρικών δολοφονιών είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε λάθη στη στατιστική συλλογική επειδή περιλαμβάνουν μία επιλογή μεταξύ αναλλακτικών θεωριών και οι δύο από τις οποίες είναι μάλλον εξαιρετικές. Είπε... Η μία θεωρία είναι ότι υπήρξε μια απίθανη σύμπτωση. Και η άλλη θεωρία είναι ότι κάποιοι σαν τη Λούση, η οποία προηγουμένω ήταν ένα καλό και έντιμο μέλο τη κοινωνία, ξαφνικά αποφασίζει ότι θα αρχίσει να σκοτώνει ανθρώπου. Η ελαττωματική στατιστική συλλογική ήταν στο επίκεντρο μια από τι πιο διαβόητε άδικε καταδίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία δικηγόρο, ονόματι Σάλι Κλάρκ, κρίθηκε ένοχη για φόνο το 1999, αφού και τα δύο ξαφνικά και χωρί αφή εξής. Ένα από του κύριου εμπειρογνώμονε τη κατηγορούσα αρχή, ένα παιδί υποστήριξε ότι οι πιθανότητε δύο ευνίδιων βρεφικών θανάτων σε μια οικογένεια ήταν μία στα 73 εκατομμύρια. Αλλά οι υπολογισμοί του ήταν παραπλανητικοί. Είχε αντιμετωπίσει του δύο θανάτου ω ανεξάρτητα γεγονότα, αγνοώντας την πιθανότητα οι ίδιοι γενετικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντε να είχαν επηρεάσει και τα δύο αγόρια. Στο βιβλίο του, Thinking Fast and Slow. Του 2011, ο Ντάνιελ Κέχενμαν, κάτοχο του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καλή διέστηση όταν πρόκειται για βασικέ αρχέ στατιστική. Σκεφτόμαστε εύκολα συνειρμικά, σκεφτόμαστε μεταφορικά, σκεφτόμαστε αιτιακά, αλλά η στατιστική απαιτεί να σκεφτόμαστε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ένα έργο που δεν είναι αυθόρμητο ή έμφυτο. Έχουμε την τάση να υποθέτουμε ότι τα ακανόνιστα πράγματα συμβαίνουν επειδή κάποιο τα προκάλεσε σκόπιμα. Η εμφυτο εχουμε την ταση να υποθετουμε οτι τα στα πραγματα συμβαινουν επειδη καποιο τα προκαλεσε σκοπιμα η προτιμηση μα. Στην αιτιόδη σκέψη μα, εκθέτει σε σοβαρά λάθη στην αξιολόγηση τη τυχαιότητας των πραγματικών τυχαίων γεγονότων. Ο Μπάκατ Κέιφερ, καθηγητή νομική στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου, ο οποίο μελετά την διασταύρωση του δικαίου και τη επιστήμη, δήλωσε ότι φαίνεται πω η εισαγγελία πήρε λάθο μαθήματα από τι προηγούμενε καταδίκες. Αντί να βεβαιωθεί ότι τα στατιστικά στοιχεία τη ήταν ακριβή, η εισαγγελία φαίνεται ότι αγνόησε τι στατιστικέ. Αναζητώντα έναν υπεύθυνο άνθρωπο σε «Αυτό είναι καλή αστυνομία», είπε ο Σκέιφερ. Αυτό που δεν είναι στις αρμοδιότητες τη αστυνομία είναι η έβρεση ενό συστημικού προβλήματο σε έναν οργανισμό όπω το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Μετά από δεκαετίε υποχρηματοδότηση, όπου έχει υπεραπασχολούμενου ανθρώπου που κόβουν μικρέ γωνίες με πολύ ευάλωτα μωρά που βρίσκονται ήδη σε μια κατηγορία κινδύνου. Είναι πολύ πιο ικανοποιητικό να λε ότι υπήρχε ένα κακό άνθρωπο, ότι υπήρχε ένα εγκληματία, παρά να ασχολείσαι με το αποτέλεσμα τη κυβερνητική πολιτική. Ο Σκέιφερ δήλωσε. Ότι άρχισε να ανησυχεί για την υπόθεση όταν είδε το διάγραμμα των υπόπτων με τα γεγονότα με την γραμμή Χ κάτω από το όνομα τη Λούση. Σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να περιλαμβάνει όλου του θανάτου στη μονάδα, όχι μόνο αυτού που αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Το διάγραμμα φάνηκε να είναι ένα προϊόν πλάνη του Texas Sharp Shooter Falsy, ενό κοινού λάθο στη στατιστική συλλογική που συμβαίνει όταν οι ερευνητέ έχουν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων αλλά επικεντρώνονται σε ένα μικρότερο υποσύνολο που ταιριάζει σε μία υπόθεση. Για ένα μωρό, το διάγραμμα έδειχνε ότι η Λούσια εργαζόταν σε νυχτερινή βάρδια, αλλά αυτό ήταν λάθος. Εκείνη εργαζόταν σε πρωινή βάρδια εκείνη την περίοδο, οπότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα Χ δίπλα στο όνομά τη. Στην Δίκη, η εισαγγελία υποστήριξε ότι αν και το μωρό είχε επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ύποπτο επεισόδιο ξεκίνησε στην πραγματικότητα τρία λεπτά αφότου η Λούση έφτασε στην πρωινή της βάρδια. Παρόλα αυτά, το ανακριβές διάγραμμα συνέχισε να δημοσιεύεται ακόμη και από την αστυνομία του Cheshire. Ο Evans, ο συνταξιούχος-παιδίατρος, είπε ότι είχε διαλέξει ποια ιατρικά επεισόδια έφταναν στο επίπεδο των υπόπτων συμβάντων. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα κριτήρια του, είπε «απροσδόκητο, απότομο, οτιδήποτε είναι έξω από το συνηθισμένα, κάτι με το οποίο δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Για ένα μωρό, η διάκριση μεταξύ ύποπτου και μη ύποπτου κατέληγε σε μεγάλο βαθμό στο πώ θα ορίζαμε τον υπερβολικό εμετό, ας πούμε, για παράδειγμα. Η ομάδα υπεράσπισης τη Λούση δήλωσε ότι έχει βρει τουλάχιστον άλλα δύο περιστατικά που φαίνονταν να πληρούν τα ίδια κριτήρια υποψία με τα 24 στο διάγραμμα. Ο Evans επίση εντόπισε γεγονότα που μπορεί να έχουν παραλυφθεί. Είπε ότι μετά την πρώτη σύλληψη τη Λούση, του δόθηκε άλλη μια παρτίδα ιατρικών φακέλων για να εξετάσει και ότι είχε ειδοποιήσει την αστυνομία για 25 ακόμη περιπτώσεις που πίστευε ότι η αστυνομία θα έπρεπε να ερευνήσει. Δεν ήξερε αν η Lucy ήταν παρόν σε αυτές και δεν κατέληξε να είναι ούτε στο διάγραμμα που τους είχε δώσει. Αν κάποιες από αυτές τις 27 περιπτώσεις είχαν εκπροσωπηθεί, η σειρά των Χ κάτω από το όνομα της Λούση μπορεί να ήταν πολύ λιγότερη επιτακτική. Μεταξύ των νέων ύποπτων επεισοδίων που ο Evans είπε ότι σημείωσε ήταν άλλη μια περίπτωση ενσουλίνης. Ο Εύαν είπε ότι είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με τα δύο πρώτα: υψηλή ενσουλίνη, χαμηλό C-πεπτήδιο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για ξεκάθαρη περίπτωση δηλητηρίαση. Όταν ρώτησαν τον Μίκαελ Χολ, συνταξιούχων νεογνολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Southampton, ο οποίο εργάστηκε ω εμπειρογνώμονα για την υπεράσπιση τη Λούση σχετικά με την τρίτη περίπτωση ενσουλίνη που βρήκε ο Εύαν, εξεπλάγη και ενοχλήθηκε όταν το έμαθε. Μπορούσε να φανταστεί μερικου λόγου για του οποίου Μπορεί να μην ήταν μέρος της δίκης. Ο ένας ήταν ότι η Λούση δεν εργαζόταν εκείνη την περίοδο. Μία άλλη είναι ότι υπήρχε μια εναλλακτική εξήγηση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αλλά τότε πιθανώς μια τέτοια εξήγηση θα μπορούσε να είναι σχετική και για τις άλλες δύο περιπτώσεις της Ινσουλίνης. Όπως και να το δει κανεί, αυτή η τρίτη περίπτωση παρουσιάζει ενδιαφέρον, είπε. Ο Τον Ντάρξεν στο βιβλίο του «Γιατί» Λουτσία Ντεμπερκ χρησιμοποίησε την αναλογία ενό τρένου. Οι ατμομηχανέ ήταν δύο περιπτώσει στι οποίε υπήρχαν ισχυρισμοί για δηλητηρίαση. Άλλε οχτώ υποθέσει που αφορούσαν παιδιά που αρρώστησαν ξαφνικά στι βάρδιε τη Ντεμπερκ ήταν τα βαγόνια που ακολουθούσαν λόγω τη πεποίθησης ότι όλοι οι θάνατοι δεν μπορούν να συμβούν τυχαία. Οι ατμομηχανέ στη δίωξη τη Λούση ήταν οι υποθέσει Ινσουλίνε οι οποίε κατηγορήθηκαν ω απόπειρε δολοφονία. Το γεγονό ότι υπήρχαν δύο σκόπιμε δηλητηριάσει με Δήλωσε ο Νικ Τζόνσον, ο εισαγγελέα, θα σα βοηθήσει όταν θα αξιολογήσετε αν οι καταρρεύσει και οι θάνατοι άλλων παιδιών στη μονάδα νεογνών οφείλονταν στο ότι κάποιο έκανε σαμποτά ή αν απλώς απλώ για τραγικέ συμπτώσει. Αλλά όχι μόνο οι συνθήκε των δηλητηριάσεων ήταν κερδοσκοπικέ, αλλά και τα αποτελέσματα. Αν ο στόχο ήταν να σκοτώσουν, κανένα από τα δύο παιδιά δεν θα πλησίασε τι επιδιωκόμενε συνέπειε. Το πρώτο μωρό συνήλθε μετά από μία μέρα. Το δεύτερο δεν παρουσίασε ένα σύμπτωμα και πήρε εξητήριο με καλή υγεία. Την πρώτη μέρα τη δίκη, ο δικηγόρο τη Λούση, Μπέντζαμιν Μάιερ, είπε στο δικαστή ότι η Λούση ήταν ασυνάρτητη και δεν μπορεί να μιλήσει σωστά. Είχε διαγνωστεί ότι πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρε μετά τη συλλήψη τη. Μετά από δύο χρόνια στη φυλακή, είχε πρόσφατα μεταφερθεί σε μια νέα εγκατάσταση, αλλά δεν είχε πάρει μαζί τη τα φαρμακά τη. Η όποια ψυχολογική σταθερότητα είχε αποτύχει, είπε ο Μάιερ. Είχε τυναχτεί στον αέρα. Η Λούση, η οποία πλέον τρόμαζε Εύκολα, αξιολογήθηκε από ψυχιάτρου και αποφασίστηκε ότι δεν χρειαζόταν να περπατήσει από το εδόλιο του κατηγορημένου μέχρι το εδόλιο του μάρτυρα και αντίθετα θα μπορούσε να καθίσει εκεί πριν εισέλθει ο κόσμο στην αίθουσα. Ο Guardian ανέφερε ότι στο δικαστήριο η Λούση έκανε μια σχεδόν αξιολείπητη φιγούρα με τα μάτια τη να στρέφονται νευρικά προ κάθε απροσδόκητο θόρυβο: ένα βήχα, ένα πεσμένο στυλό ή όταν η γυναίκα δεσμοφύλακα δίπλα τη ανακατευθυνόταν στη θέση τη. Οι γονεί τη παρακολουθούσαν όλη τη δίκη, μερικέ φορέ από μια στενή φίλη τη Λούση, μια νοσοκόμμα τη μονάδα που είχε πρόσφατα συνταξιδοτηθεί. Η κάλυψη τη υπόθεση από τον τύπο έδωσε επανειλημμένα έμφαση στο σημείωμα τη Λούση, το οποίο έγραφε ότι ήταν κακιά και ότι του σκότωσε επίτηδε. Τα μέσα ενημέρωση μεγενθύνουν τι εικόνε αυτών των λέξεων, χωρί να περιλαμβάνουν τι εξηγήσει στην αστυνομία. Μεγάλη σημασία δόθηκε επίση σε ένα μήνυμα που είχε σταλεί σχετικά με την επιστροφή στην εργασία τη μετά το ταξίδι τη στην Ισπανία. Μάλλον θα επιστρέψουμε πάταγο, ΛΟΛ. Και για το γεγονό ότι είχε ψάξει στο Facebook 31 φορές για τους γονείς των οποίων τα παιδιά κατηγορήθηκε αργότερα ό,τι έβλαψε. Κατά τη διάρκεια του έτους των θανάτων είχε επίσης αναζητήσει άλλους ανθρώπους 2287 φορές. Συναδέλφους, χορευτές στα μαθήματα σάλσα, ανθρώπους που είχε συναντήσει τυχαία. Ήμουν συνέχεια στο τηλέφωνο μου κατέθεσε αργότερα. Εξηγώντα ότι έκανε τι αναζητήσει γρήγορα από γενική περιέργεια και ήταν στο μυαλό μου. Οι γονεί ζούσαν σε εκκρεμότητα μια δεκαετία. Στο δικαστήριο, θυμήθηκαν πω η θλίψη του είχε ενταθεί όταν του είπαν ότι ο θάνατο των παιδιών του μπορεί να προκλήθηκε σκόπιμα από κάποιον που εμπιστεύονταν. Αυτό είναι που με μπερδεύει περισσότερο, είπε μία μητέρα. Οι Λούσι παρουσιαζόταν ω ευγενική ιστορικοί και γλυκομήλοιτοι. Είχαν σταματήσει να πιστεύουν στο αισθητό του. Περιέγραψαν ότι του καταλάμβαναν ενοχέ επειδή δεν προστάτευαν τα παιδιά του. Αρκετού μήνε μετά την έναρξη τη δίκη, ο Μάγερ ζήτησε από τον δικαστή Γκο να διαγράψει τα στοιχεία που έδωσε ο Έβαν και να τον εμποδίσει να Επιστρέψει στο εδόλιο του μάρτυρα, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε. Ο μάγερ είχε μάθει ότι ένα μήνα πριν σε μια άλλη υπόθεση ένα δικαστή του εφετίου είχε χαρακτηρίσει μια ιατρική έκθεση που είχε συντάξει ο Evan ω άχρηστή. Κανένα δικαστήριο δεν θα δεχόταν μια έκθεση αυτή τη ποιότητα, είχε καταλήξει ο δικαστή. Η έκθεση είχε τα χαρακτηριστικά μια άσκηση για την επεξεργασία μια εξήγηση και καταλήγει σε μεροληπτικέ εκφράσει γνώμη που είναι εκτό τη επαγγελματική αρμοδιότητα του Dr. Evans. Ο δικαστή έγραψε επίση ότι ο Evans είτε γνώριζε τι έχουν. Συμπεράνει οι επαγγελματίε συνάδελφοί του και το αγνοεί, είτε δεν έχει λάβει μέτρα για να ενημερωθεί για τι απόψει του. Οποιαδήποτε από τι δύο προσεγγίσεις ισοδυναμεί με παραβίαση τη ορθή επαγγελματική συμπεριφορά. Ο Evans είχε θέσει τα ιατρικά θεμέλια για την υπόθεση τη κατηγορούσα αρχή κατά τη Λούση, υποβάλλοντας περίπου 80 εκθέσει. Υπήρχε ένα δεύτερο παιδιατρικός εμπειρογνώμονα, ο οποίο παρήχε αυτό που ονομάστηκε αξιολόγηση από ομότυπο, καθώ και εμπειρογνώμονε αιματολογία, ενδοκρινολογία, ακτινολογία. Και παθολογία και σε όλου είχαν αποσταλεί καταθέσει του Εύαν όταν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην υπόθεση. Οι έξι κύριοι εμπειρογνώμονε τη κατηγορούσα αρχή μαζί με του τουλάχιστον δύο εμπειρογνώμονε τη υπεράσπιση που επίση ζητήθηκε η γνώμη του είχαν όλοι εργαστεί για το NHS. Ο Εύαν δεν γνώριζε αν οι δικηγόροι τη Λούση είχαν ζητήσει γνωμοδοτήσει από χώρε εκτό του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά είπε ότι αν ήταν στη θέση του θα έψαχνε στη Βόρεια Αμερική στην Αυστραλία. Όταν ρωτήθηκε για γιατί είπε «επειδή θα ήθελα να το εξετάσουν από μια εντελώς αμερόληπτη άποψη». Στα 5 χρόνια που προηγήθηκαν τη δίκη, ορισμένε από τι απόκει των εμπειρογνωμό φάνηκε να έχουν εξελιχθεί συλλογικά. Για το ένα από τα μορά ο Evans είχε αρχικά γράψει ότι το παιδί διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο από δόκει της κατάρευση λόγω τη εφταραστώτητά του και ο Evans δεν μπορούσε να αποκλείσει το ρόλο τη μόλινση. Ο παθολόγο τη κατηγορούσα αρχή, Αντρέα Μαρνερίδη, ο οποίο εργαζόταν στο νοσοκομείο Saint Thomas του Λονδίνου, έγραψε ότι το παιδί πέθανε από φυσικά έτρια, από πνευμονία. Δεν έχω εντοπίσει κανένα ύποπτο έβριμα κατέληξε. Άλλα τρία χρόνια αργότερα, ο Μαρνερίδη κατέθεσε ότι, αφού διάβασε περισσότερε εκθέσει από του εμπειρογνώμονε των δικαστηρίων, πίστευε ότι το μωρό είχε πεθάνει με πνευμονία και όχι από πνευμονία. Η πιθανή αιτία θανάτου, είπε, ήταν η χορήγηση αέρα στο στομάχι του μέσω ρινογαστρικού σωλήνα. Όταν κατέθεσε ο Έβαν, είπε το ίδιο πράγμα. Ποιε είναι οι αποδείξει. Το μωρό κατέρευσε και πέθανε, απάντησε ο Έβαν. Ένα μωρό μπορεί να καταρρεύσει για διάφορου λόγου, είπε ο Μάγερ. Ποια είναι τα στοιχεία που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό που διαπιστώσατε σήμερα ότι οφείλεται στον αέρα που κατέβαινε από το NGT. Το μωρό κατέρευσε και πέθανε. Βασίζεστε σε μια εικόνα αυτού του γεγονότο, ρώτησε ο Μάγερ, αναφερόμενο στι ακτινογραφίε. Αυτό το μωρό κατέρευσε και πέθανε. Ποια είναι τα στοιχεία που μπορείτε να δείξετε. Ο Εύαν απάντησε ότι είχε αποκλείσει όλα τα φυσικά αίτια, οπότε η μόνη άλλη πιθανή εξήγηση θα ήταν η άλλη μέθοδο δολοφονία, όπω η διοχέτευση αέρα μέσα σε μία από τι φλέβε του μωρού. Ένα μωρό που καταραίει και όπου η ανάνυψη ήταν ανεπιτυχής ξέρετε, αυτό συνάδει με τη δική μου ερμηνεία για το τι συνέβη, είπε. Η δίκη κάλυπτε ερωτήματα στα όρια τη επιστημονική γνώση και το υλικό ήταν πυκνό και τεχνικό. Επί μήνε, στι συζητήσει για τι υποτιθέμενε εμβολέ αέρα, οι μάρτυρε προσπαθούσαν να εντοπίσουν την ακριβή του αποχρωματισμού του δέρματο ορισμένων από τα μωρά. Μια ανησυχία που προέκυψε από την εργασία του 1989. Όμω, ο αποχρωματισμός του δέρματο είναι χαρακτηριστικό γνώριμα σε πολλέ ιατρικέ κρίσει στι αντεξετάσει του Μάγερ. Σημείωσε ότι οι αναμνήσει των μαρτύρων για τα εξανθήματα είχαν γίνει πιο συγκεκριμένε και έντονε στα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που πέθαναν τα μωρά. Αρκετού μήνε μετά την έναρξη τη δίκη, ο Ρίτσαρτ Γκίλ, ομότιμο καθηγητή μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του στην Ολλανδία, άρχισε να γράφει στο διαδίκτυο για τι ανησυχίε του σχετικά με την υπόθεση. Ο Γκίλ ήταν ένα από του συγγραφεί τη έκθεση τη Βασιλική Στατιστική Εταιρεία και το 2006 είχε καταθέσει ενώπιον μια επιτροπή που είχε αναλάβει να αποφασίσει αν θα ξανανοίξει η υπόθεση τη Λουτσία Ντεμπέρκ. Η Αγγλία είχε αυστηρού νόμου περί περιφρόνησης του δικαστηρίου που εμποδίζουν τη δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού όπου θα μπορούσε να θίξει τη δικαστική διαδικασία. Ο Γκίλ δημοσίευσε Έναν σύνδεσμο προ έναν ιστότοπο που δημιουργήθηκε από την Σαρίτα Άνταμ, επιστημονική σύμβουλο στην Καλιφόρνια, ο οποίο περιγράφει λεπτομερώ τα ελατώματα στα ιατρικά στοιχεία τη κατηγορού σα αρχή. Τον Ιούλιο, ένα detective τη αστυνομία του Cheshire έστειλε επιστολέ στου Gillian Adams διατάσσοντά του να σταματήσουν να γράφουν για την υπόθεση. Η δημοσίευση αυτού του υλικού σα θέτει κίνδυνο σοβαρό συνεπειών, οι οποίε περιλαμβάνουν ποινή φυλάκιση, ανέφεραν οι επιστολέ. Εάν εμπίπτω. Προ το τέλο τη δίκη, το δικαστήριο έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από κάποιον που ισχυρίστηκε ότι άκουσε έναν από του ενόρκου σε μια καφετέρια να λέει ότι οι ένορκοι είχαν ήδη αποφασίσει για την υπόθεσή τη από την αρχή. Ο Γκο εξέτασε την καταγγελία, αλλά τελικά επέτρεψε στην ένορκο να συνεχίσει να υπηρετεί. Έδωσε οδηγίε στου 12 ενόρκου ότι θα μπορούσαν να κρίνουν τη λούση ένοχη ακόμη και αν δεν ήταν σίγουροι για την ακριβή επιβλαβή πράξη που είχε διαπραγματευτεί. Πράξη. Σε μια υπόθεση, για παράδειγμα, ο Έβαν είχε προτείνει ότι ένα μωρό πέθανε από υπερβολικό αέρα στο στομάχι του από τον ρινογαστρικό σωλήνα και στη συνέχεια, όταν προέκυψε ότι μπορεί να μην είχε ρινογαστρικό σωλήνα, πρότεινε ότι μπορεί να πνίγει. Οι ένορκοι συζήτησαν επί 13 ημέρε, αλλά δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Στι αρχέ του Αυγούστου, ένα ένορκο αποχώρησε. Λίγε μέρε αργότερα, ο Γκο είπε στου ενόρκου ότι θα δεχόταν μια έτοιμη με πλειοψηφία 10 Δέκα μέρε αργότερα ανακοινώθηκε ότι οι ένορκοι έκριναν τη Λούση Ledby, ένοχη για 14 κατηγορίε. Οι δύο υποθέσει Ινσουλίνη και η μία από τι τριπλές κατηγορίε ήταν ομόφωνε. Οι υπόλοιπε ήταν ετιμιγορίε κατά πλειοψηφία. Όταν διαβάστηκε η πρώτη σειρά ετιμιγοριών, η Λούση έβαλε τα κλάματα με λιγμούς. Μετά τη δεύτερη σειρά, η μητέρα τη φώναξε Δεν μπορεί να μιλάτε σοβαρά. Η Λούση αθωώθηκε από δύο κατηγορίε για απόπειρα δολοφονία. Επίση, επίση, Υπήρχαν έξι κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, στις οποίες οι ένεργοι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε τιμιγορία. Μέσα σε μία εβδομάδα, η αστυνομία του Cheshire ανακοίνωσε ότι γύρισε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ για την υπόθεση με αποκλειστική πρόσβαση στην ομάδα έρευνας, το οποίο παρήγαγε το τμήμα επικοινωνιών της. 14 μέλη τη επιχείρηση Colibri Μίλησαν για την έρευνα. Λίγες μέρες αργότερα, η Times του Λονδίνου ανέφεραν ότι μια μεγάλη βρετανική εταιρεία παραγωγή, ανταγωνιζόμενη τουλάχιστον 6 στούντιο, είχε κερδίσει πρόσβαση στην αστυνομία και τους εισαγγελεί για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ενδεχομένω να διανεμηθεί από το Netflix. Λίγο αργότερα, η αστυνομία του Cheshire αποκάλυψε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για το αν το νοσοκομείο ήταν ένοχο για εταιρική ανθρωποκτονία. Η αστυνομία δήλωσε επίση ότι εξέταζε τα αρχεία 4.000 μωρών που είχαν νοσηλευτεί σε μονάδε όπου είχε εργαστεί η Λούση κατά τη διάρκεια τη καριέρα τη για να διαπιστώσει εάν είχε βλάψει και άλλα παιδιά. Τέλο, η Λούση ζήτησε να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης τη και περιμένει από τρει δικαστέ του εφετίου να αποφασίσουν εάν θα τη επιτρέψουν να προχωρήσει. Εάν η αίτησή τη απορριφθεί, αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλο τη διαδικασία τη προσφυγή τη. Είναι ακόμα μέσα. Μας πέθανες Πρώτο επεισόδιο Μας Βάκια. πέθανες, μας πέθανες Εγώ θέλω ένα μήνα off τώρα <laughs> Τι βλέπετε, βλέπετε Αφ' ψάχνει μας... για να ναι. σταματήσουμε <laughs> Δεν με βλέπουν, με ακούνε <laughs> <laughs> Με δουλεύεις, ανθρωπέ μου Όχι Αρχικά Αρχικά γιατί... πόσα ονόματα Εντάξει. Εγώ μπερδεύτηκα γάματα Μα κεφαλαία <γεφαλαία> γράμματα Χίλια συγγνώμη, σα εύχομαι Λοιπόν, το βασικό νόημα είναι ότι Το νοσοκομείο ήταν μπουρδέλο, χίλια συγγνώμη το ξανάπα, το ξανάπα, χίλια συγγνώμη Ωραία, ωραία Είχε μία μονάδα νεογνών την οποία δεν μπορούσε να υποστηρίξει Γιατί δεν είχε προσωπικό από ό,τι κατάλαβα ναι, και, και αυτό. γιατί γενικά το προσωπικό που είχε από ό,τι κατάλαβα <laughs> Δεν ήταν και πολύ σωστά <laughs> εκπαιδευμένο να λε πώ. Όχι όλοι. Έχει δείξει. Είχανε και μία που τι είχε σάρ. ξαναβάλει σωλή να πριν από 20 χρόνια. Έχει απόλυτο δίκιο. Anyway, λοιπόν. Τι anyway, τι. Θε, τι, τι, τι anyway, <laughs> Μου επιτίλεσαι. Όχι, άμα σου επιτεθώ, μου θα σου πέταγα το A20 κεφάλι. Λοιπόν, up και διαφήμιση. Hop. Τι είσαι, Παπαστράτο, α Παπαστράτε, αν ακού. Δεύτερη διαφήμιση, hop. Ευρωπαϊκή Φορέα. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. <ΣΣ> Προφανώ και είναι μια υπόθεση την οποία δεν έφερα τυχαία. Προφανώ και Ναι. Γιατί πολλά ακούγονται και ενδοχώρια ότι συμβαίνουν περίπου τα ίδια. Είναι μια γυναίκα που υπάρχουν πολλέ συμπτώσει, που έχει βρεθεί σε πολλού θανάτου και δεν ξέρουμε αν και. Γιατί και, και πώ. Ναι, ρε παιδί μου, αυτή είναι μια γυναίκα που έχει βρεθεί σε πολλού πέντε θανάτου και δεν ξέρουμε γιατί και πώ μπορεί και έξι. Όχι, πέντε συν έξι, παλασώθηκε. Μπορεί και πώ. Ωραία. Αλλά στην προκειμένη, η φίλη μα η Λούση, η Let It Be. Ωραία. Ωραία. Υποτίθεται ότι ήταν νοσηλεύτρια. Ναι. Υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται, ήταν. Ήτανε. Ναι. Υποτίθεται ότι ήξερε τι έκανε. Όχι, υποτίθεται, ήξερε τι έκανε. Μπράβο, πάλι. Ωραία. Δεν γίνεται να μην την ελέγχει. Κανείς. Επίσης εγώ δεν κατάλαβα. Προσπάθησαν. Πολύ έμεσα. Όχι, λοιπόν. Προσπάθησαν να την ελέγξουν ε, το 2016, όταν βασικά... Τέλος του 2015 όταν και ξεκίνησε ο πρώτος παιδίατρος να έχει τις ανησυχίες και να λέει ότι ε, παιδιά μήπω κάτι γίνεται εδώ γιατί σε πολλούς θανάτους ρε παιδάκι μου συμπεριλαμβάνετε το όνομά τη, όπου και ξεκίνησε η πρώτη εξέταση που κάνανε μέσα από το νοσοκομείο κτλ. Και, και δήλωσε ο ίδιος και με το όνομά του ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά εδώ και κάνανε τις συστάσεις υποτίθεται όπου τη βγάλανε εκτός και μετά επειδή έκανε καταγγελία η Λούση τι τους ανάγκες να κάνουνε? Να της δώσουν άδεια. Όχι, να τη ζητήσουν συγγνώμη. Γιατί δεν υπήρχαν ε... στοιχεία. στοιχεία. Ναι, οκ. Okay. Αλλά... Ρε φίλε, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Είσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο. Mm. Ελέγχεσαι από πάρα πολλού ανθρώπου. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν. Δεν ελέγχησε. Ναι, και okay. το έφερα μόνο και μόνο για να γυρίσω να πω ότι μπορεί να ήταν στο Λονδίνο όλο αυτό. Όπω στο Λονδίνο, στην Αγγλία, anyway. Αλλά να πω, από ό,τι φαίνεται, ούτε και εκεί ελέγχονται. Και το σύστημα έχει υποστελεχωμένα όλα τα. Όλα. Τέλο σε δύο κλινικέ που είπανε. Παρ' όλα αυτά, η μία από τι δύο ήταν λίγο καλύτερα, γιατί ήταν ημέρα με τη νύχτα, όπω δήλωσε mm -hmm. η γυναίκα. Αλλά και πάλι υπήρχαν θανάτικοι σε άλλα νοσοκομεία. Να πούμε λίγο πέραν το ότι το σύστημα υγείας γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο φθύρει mm -hmm. η φθήνη. γενικά δεν είναι καλό Ωραία. Πέραν αυτού όμω, να πούμε και λίγο για την ίδια τη Λούση, η οποία η ίδια Λούση έδειχνε ένα πρόσωπο πολύ συμπονετικό, έκλεγε για κάθε παιδί το οποίο χανόταν, ήταν κοντά στους συγγενείς και από την άλλη στο σπίτι τη καθόταν και έγραφε στα τετράδιά τη ότι εγώ του σκότωσα επίτηδε, ότι εγώ δεν είμαι καλή. Επειδή εμένα. Φταίω. Επειδή φταίω. Ναι, εντάξει. Επειδή φταίει μπορεί να το κάνει. Ναι. Αλλά ρε, παιδί μου, εμένα μου δείχνει ότι αποκλείσαι. Κάτι έπασχε, κάτι ενδόμηχα υπήρχε. Λοιπόν. Κάτι κακό ενδόμηχα υπήρχε, λίγο λοιπόν, περίεργο. Θα πιάσουμε αυτή τη Γιατί κουβέντα. το να σκοτώνεις μωρά. Καλά, σε καμία περίπτωση το να σκοτώνεις ή να αφαιρείς τη ζωή από οποιονδήποτε ή οτιδήποτε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη να κατακριτέω. Αλλά το να σκοτώνεις μωρά. Είναι άρρωστο ρεφίλε. Θέλω να πω ότι είναι σαν να Κουτάβι, σαν να σκοτώνει η σύγχρονη πάντων ναι. ζώο, κάτι ανεπεράσπιστο Ναι, κάτι το ναι. οποίο δεν μπορεί Είναι τελείως ανεπεράσπιστο Είναι τελείως στη δικιά σου τη φροντίδα Στη δικιά σου mm -hmm. την κρίση mm -hmm. Και πάλι αυτό που θα πω, βάλτε στο μυαλό σας Εγώ δεν παρομοιάζομαι κανέναν Αλλά βάλτε στο μυαλό σας αν το έχετε ξανακούσει Τις τελευταίες μέρες πολύ να παίζει εδώ στην Ελλάδα Καλά, γενικά τα τελευταία Όχι, α, δύο α, χρόνια α, το έχουμε ακούσει αυτό να παίζει. Ακούω, ακούω, θα το πάω. Έχουν καταλήξει γενικά για την Λούση, και όποιο θέλει να μπει να διαβάσει και από μόνο του για την περίπτωσή τη, θα τα βρει μπροστά του πάρα πολύ συχνά, ότι η Λούση γενικά, αν έκανε ό,τι έκανε, που από ό,τι φαίνεται το δικαστήριο είπε ότι τα έκανε, και από τα ευρήματα φάνηκε ότι τα έκανε, το έκανε για να τραβήξει την προσοχή. Και θέλω λίγο την προσοχή σα εδώ. Το πρώτο πράγμα που του έκανε να το πιστεύουν αυτό ήταν ότι ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε μία τραυματική εμπειρία από τη σύλληψή τη. Την, την ώρα που τη συνέλαβαν, ναι. συνέλαβαν, Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το χρησιμοποιήσε αργότερα στο δικαστήριο για να μπει πάλι από πάνω, να έχει το πάνω χέρι και να ισχυριστεί ότι έχει μετατραυματικό στρέσ από όλο αυτό, ώστε να μην οδηγηθεί. Γιατί προ... στα δικαστήρια εκεί πρώτα κάθονται όλοι mm. και μετά οδηγείται από, το... από τα κρατητήρια, περνάει μπροστά από όλους ε, και τους ενόρκους και τους δικαστές και το κοινό, το θήτης και Κάθεται στη θέση και μετά πάλι φεύγει mm. πρώτος Και μετά φεύγουν όλοι οι υπόλοιποι Για να μην περάσει λοιπόν όλο αυτό Πάλι ήθελε να έχει το πάνω χέρι Και είπε ότι έχει μετατραυματικό στρέσο, Οπότε πρώτα πήγε έκατσε αυτή Και μετά μπήκαν όλοι οι υπόλοιποι okay. Επίσης για να έχει όλη την προσοχή Κάτι το οποίο διάβασα αλλά δεν ήθελα να το βάλω μέσα στο... Στην υπόθεση γιατί δεν θεώρησα ότι είναι... Ε, σωστό τέλο πάντων, γιατί όπω έχουμε ξαναπεί, κουτσομπολιά δεν τα βάζουμε μέσα στι υποθέσει. Είναι ότι η Λούση είχε σχέση πολύ πολύ παλιά με έναν γιατρό, με τον οποίο τελικά μετά έγιναν φίλοι. Okay. Αυτόν τον γιατρό, λοιπόν, κάθε φορά που γινόταν κάτι με τα μωρά, τον ενώ στην αρχή ήταν ρε παιδάκι μου μαζί και ήταν στι βάρδιε μαζί και τέτοιο, μετά δεν ήταν στι βάρδιε μαζί. Και έκανε ό,τι έκανε στα μωρά, γιατί κάθε φορά ερχόταν αυτό ο γιατρό. Οπότε το έκανε και καλά για να τον βλέπει. Okay. Και μετά του έστειλε και μηνύματα, μιλούσανε κτλ. Και, και τη έδινε την επιβεβαίωση ότι όχι, μια χαρά καλή είσαι. Και αν το παρατήρησε, το έκανε αυτό και με φίλου. Ναι, το, αυτό θα, ότι, θα ήθελα να το πω και εγώ. Ναι, ότι ότι, ότι ρωτάγε συχνά. Μήπως ναι, Μήπω δεν είμαι κατάλληλη, μήπω δεν είμαι. Και ήθελε την προσοχή συνέχεια. Ότι όχι, είσαι μια χαρά. Δεν γίνεται να έχει κάνει κάτι εσύ. Γιατί το και το. Γιατί ξέρει. Ναι. Κάτι το οποίο, ξαναλέω, αν το έχετε παρατηρήσει, ακούγεται πολύ και τι τελευταίε μέρε ότι κάποιο ζητάει την προσοχή. Ναι. Και θέλει να βγαίνει και να μιλάει και να λέει ότι όχι δεν το έκανα εγώ και εμένα που με κάναν έτσι και που με κάναν το άλλο και που έχω περάσει αυτά και που δεν ξέρετε εσείς τι έχω περάσει εγώ. Το γεγονό ότι θέλησε να γίνει νοσοκόμα γιατί πέρασε από μικρή μια πολύ τραυματική εμπειρία την οποία θεώρησε ότι αφού τη βοήθησαν οι νοσηλεύτριε. Μπορεί και να το κάνει και η ίδια. Μπορεί και η ίδια γιατί ένιωσε ότι οκ, okay, ρε πέρα, θέλει αφού του χρωστάω το ναι, τη ζωή μου, μπορώ κι εγώ να γίνω μια και να μου χρωστάνε τη ζωή. Πάλι είναι ένα δείγμα ότι θα μου χρωστάνε τη ζωή τους. Ναι, θα νιώθει λίγο καλύτερα με τον εαυτό της, αν Συν, ξέρει τι προσφέρει. Είναι το γεγονό ότι δεν ξεκίνησε από την πρώτη μέρα να τα κάνει αυτά, αλλά μια μέρα της ξύπνησε. Που δεν ξέρουμε ψυχολογικά στην ίδια τι μπορεί να πει λάθο. Πω, Καλά, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν σίγουρα κάτι έγινε και το πυροδότησε όλο αυτό. Απλά πιστεύω ότι αν ήταν από μικρή, έτσι λίγο πιο περίεργο παιδάκι, που όντω τράβαγε, ήθελε να τραβάει πολύ περισσότερο την προσοχή και όλα αυτά. Εάν ήθελε να εδρεωθεί όντω μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, να καταλάβει όντω και η ίδια ότι εδώ δεν μπορεί να την ελέγξει κανεί. Εγώ γι' αυτό θέλω να το πάω και λίγο περισσότερο στο νοσοκομείο. Γιατί η Λούσι, ο okay, Κέι, συγγνώμη περίεργο, ε, είχε πρόβλημα. Ωραία. Προφανώ και είχε πρόβλημα. Είχε τεράστιο πρόβλημα η γυναίκα. Το ίδιο το νοσοκομείο όμω είναι αυτό το οποίο πρέπει να κατηγορηθεί πρώτο. Ναι. Για τεράστια αμέλεια, για μη στελέχωση και για το ότι ήταν μπάτε, κυρία, λέστε. Επίση, επίση τώρα, εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση η μητέρα, η δεύτερη, νομίζω, που ανέφερε, που μου είπε ότι τη πάσαν τα νερά και τη στείλανε σπίτι τη. Για, 60... για 60 ώρες Για 60 ώρε και μετά γύρισε πίσω. Και το μωρό και ένα τρακόσια και πέθανε. Mm. Θέλω να πω ότι ήταν, μπορεί αυτό το μωρό, αυτό το μωρό ήταν ότι το σκότωσε η Λούση. Ήταν ένα από τα μωρά, ναι, ήταν το μωρό ε, Μέσα, για να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν 22... Αρχικά τα μωρά, μετάβαλαν και τα υπόλοιπα, από τα οποία 22, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, καταδικάστηκε ουσιαστικά για τα 8. Εντάξει, εντάξει. Ε, και επειδή, όπω είπαμε, κάποια στιγμή και στη μέση τη υπόθεση δεν δίναν τα ονόματα για να μην μπουν το μωρό τάδενο, ναι. είπαν από το A μέχρι και φτάσανε μέχρι αρκετά μετά στην αλφάβητο. Το μωρό B λοιπόν δείχνει ότι πραγματικά δεν την πρόσεχε κανεί στο τι έκανε. Γιατί δεν ήταν υπό την ευθύνη τη. Παρ' όλα αυτά, χτύπησε το οξυγόνο και μπήκε η λούση. Ναι, και άλλα τα τρίδημα. Δηλαδή... Και στα τρίδημα πάλι το ίδιο. Όπου ε, στα τρίδημα ήταν και ο εμετός Ναι. Στο, δεύτερο, στο τρίτο το παιδάκι που τελικά δεν πέθανε, έζησε. Και το ίδιο έγινε και σε πολλά άλλα μωρά. Μπορεί να μην πέθαναν, ζήσανε, αλλά είχαν μετά χρόνια προβλήματα γιατί κάτι είχε καταστραφεί στο σώμα του. Μπορεί να είχαν μόνιμα κινητικά προβλήματα. Μπορεί να είχαν διανο... ε, στο μυαλό προβλήματα. Κατάλαβε. Κάτι είχε καταστραφεί πάντω. Έχουμε πάντω πολλά κοινά βρήματα και με εδώ όπως π.χ. πέραν του εμετού που είπες μου ήρθε τώρα και τα κόκκινα μικρά ξανθήματα, τα οποία εμφανίστηκαν Έγινε μπλε μαρέν, και η υπερμελάγχρωση η οποία μπορεί ναι. να πάθανε δηλαδή εντάξει ναι. και ο μόνος λόγος που ε, ξέρεις, το έκανα σαν ε, συσχέτιση μέσα στο μυαλό μου γιατί πολλά από αυτά τα οποία ακούμε αυτές τις μέρες τριγύρω να λένε για τις υποθέσεις που είναι ναι. hot αυτή την περίοδο πολλά από αυτά δεν τα έχουν ψάξει και εντάξει, όσο διάβαζα ναι. ήμουν σε φάση. Ναι, θρόμβο. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο να βάλει αέρα. Ναι, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Στην φλέβα και μήπω να εξετάσουμε λίγο δύο-τρία πράγματα ή ξέρω εγώ. Λέω ρε παιδάκι μου, λέω, λέω, λέω. Εντάξει, δεν ξέρω αν. Η ινσουλίνη επίση ήταν πολύ περίεργο έβριμα. Το οποίο μετά, όσο βλέπαμε στην περίπτωση τη συγκεκριμένη τη Λούση, δεν είναι και πολύ ανιχνεύσιμο αν έχει γίνει με κάποιε ώρε. Απόσταση, ναι. ναι. Που εντάξει, Ρεπτά, και μου λε: Ξέρετε, αυτό που είπα και στην αρχή. Καμιά φορά τι υποθέσει που μπορεί να έχουν γίνει στο παρελθόν, δεν τι κοιτά μόνο για να πει Αχ, κοίτα η Λούση Όχι, πόσο κακό άνθρωπο ήταν. Ωραία, ε? τις κοιτά για να βγάλει κάποιο μοτίβο, ρε παιδί μου. Απλά νομίζω ότι την υπόθεση τη Λούση, ok, καταλαβαίνω του συσχετισμού του οποίου κάνει. Απλά θεωρώ αλήθεια ότι το ποσοστό ευθύνη πηγαίνει στο νοσοκομείο. Το ότι αυτή ήταν τρελή, χίλια συγνώμη αλήθεια για την έκφραση αλλά καλύτερο. ελπίζω να καταλαβαίνετε το πώς το λέω και το έκανε, θα, θα έκανε κάτι οπουδήποτε και να ήταν. Mm. Αλλά το τι μιλάμε για μια μονάδα υγείας η οποία έχεις να κάνεις με τη ζωή και το θάνατο πάνω από ένα άτομο μου φαίνεται εγκληματικό ότι αυτοί οι δύο οι οποίοι όντω ο Τζέγεραμ πώς τον λέγανε Τζέγεραμ ο Τζέιραμ και ο... Ο Μπρέρι. Ναι. Αυτοί... Οι δύο οι γιατροί. Αυτοί οι δύο οι γιατροί. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαν πάει ήδη και να είχαν κάνει συστάσεις. Είχαν πάει, αυτό είναι το θέμα. Και στις σύστασεις που κάνανε και τελικά, την διώξανε... Την διώξανε, τη σταματήσαν, της δώσαν άδεια για... Ένα μήνα, πόσο τη δώσανε τέλο πάντων. Μετά, επειδή έκανε καταγγελία η άλλη και είπε ότι δεν έχετε αποδείξει. χειροπιαστές αποδείξει ότι έκανα κάτι δεν έχετε. Του βάλανε να τη ζητήσουν συγνώμη Θα έπρεπε να το είχατε τρέξει διαφορετικά. Και όταν αυτοί πλέον πήγανε στην αστυνομία ε, από μόνοι ε, του, ναι. τότε η αστυνομία γύρισε και του είπε ότι ε, ναι, ίσω πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το πράγμα γιατί. Κά, Πολλέ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι με κάτι ρε παιδάκι μου δεν κολλάει. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε, το πιο εύκολο για μένα θα ήταν να φέρω αυτή την υπόθεση και να την φέρω από την πλευρά μόνο στο ότι φταίει η Λούση. Και ένας λόγος που βγήκε τόσο μεγάλο το επεισόδιο στην υπόθεση είναι ότι... Έψαξα όντω να βρω εάν φταίει ή όχι. Και όλα τα στοιχεία προ το τέλο πριν φτάσουμε στη δίκη που μπορεί να σα μπέρδεψαν με στην υπόθεση. και Καλό θα ήταν να τα ξανακούσετε αφού ακούσετε, α πούμε, αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Είναι γιατί έψαξα όντω να βρω στατιστικά τι λέει ο νόμο, τι λένε τα πράγματα, πώ το κυνήγησαν και οι ίδιοι στου ενόρκου, τι είπανε Δηλαδή να το ψάξει λίγο. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που λε να πούμε Α, φταίει αυτή και να το κλείσουμε εκεί και να μην πούμε Φταίει το νοσοκομείο. Φταίνει και. 2. Ναι, αλλά κατάλαβε, στο ποιον θα δώσει τελικά τη μεγαλύτερη ευθύνη, είναι πάρα πολύ εύκολο να πει Ναι, είναι τρελή. Όπω είπε, τελείωσε εκεί. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι ναι. αυτή είναι τρελή και τη νοσοκομεία είναι ακόμα χειρότερη γιατί δεν την έλεγξε κανεί. Και στην ίδια περίπτωση λοιπόν, το γυρνάω πάλι. boomerang είναι και εδώ στην Ελλάδα. Ναι, συμφωνούμε όλοι. Ναι, είναι τρελή. Ναι, μπορούμε αλλά μπορεί έρχεται το περιβάλλον. Μπορούμε, τις, μπορούμε στο να στο δούμε όμω λίγο όλα τα δεδομένα ανοιχτά γιατί δεν φταίει ένα άτομο μόνο. Φταίνουν πολλά. Όπω λένε πολλοί στην περίπτωση τη Ελλάδα ότι δεν είναι. Θα έπρεπε, α πούμε, και ο, ο δεύτερο ιατροδικαστής ή ο τρίτο, στο τρίτο μωρό, να γυρίσει και να πει: Όπα, μισό, κάτι βλέπω. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να φτάσουμε το πέμπτο μωρό και εκεί να γίνει ολοκληρό θέμα. Ε, στο πέμπτο μωρό μιλάμε ήδη για πολλά. Και αυτήν ουσιαστικά στα οχτώ ξεκινήσαμε να την υποψιάζονται. Έχει χάσει ήδη οχτώ μωρά. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα πλέον. Ναι, εγώ α νοικιά, Και όπω ναι, φάνηκε μετά στη δίκη, πλέον εξετάζουν τι περιπτώσει για άλλα 4.000 μωρά. Και αν αποδειχθεί ότι έχει κάνει, εγώ σου λέω όχι και στα 4.000, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αν έχει κάνει, α πούμε, σε 80. Ε, κανονικά πρέπει να την κατηγορήσουν και για τα 80. Αλλά πρέπει να, να, να την κατηγορήσουν και στο νοσοκομείο. Ναι, αυτό ακριβώ. Γιατί επίση φαντάζομαι ότι αυτή το έκανε επίτηδε, αλλά πάρα πολύ εκεί μέσα για να φτάσουμε στο νούμερο των 4.000 μωρών το κάνανε είτε από αμέλεια, είτε από Υπότιτλοι AUTHORWAVE Μα κυρίω αυτό είναι, ότι είναι από αμέλεια. Γιατί έλεγε ο άλλο. Φτερνζόταν, το διάβαζα και ήθελα να βγάλω τα μάτια μου. Φθενισόταν, λέει, πάνω από τον εγνό. Έβυχε πάνω από τον εαγνό. Τι είναι αυτά. Και τη τι... ρώτησε ο συνάδελφό τη, αντί να γυρίσει και να τη πει εκείνη την ώρα όχι. Έξω. Έξω. Το βρήβα. Φύγε, ρε παιδιά, πώ να σου πω. Φύγει. <laughs> τη ρώτησε απλά αν είναι σε Και είπε η άλλη ναι με αναγκάσαμε να έρθω στη δουλειά. Ωραία, φύγε. Πώ να σου πω. Και αυτό τι μα δείχνει το με αναγκάσαμε να έρθω στη δουλειά. Τι μα δείχνει. Ότι αυτή είναι μια λογική για να μην χάσουν λεφτά. Η οποία μένει και θα είναι εδώ για πάντα. Να σου ερωτήσω κάτι. Ε, στο πρόσφατο παρελθόν, δεν είχαμε το ίδιο story το οποίο ακούγαμε συνέχεια εδώ στην Ελλάδα, επί COVID. Α, ναι. Θα πα τη δουλειά σου, αλλά θα φοράς μάσκα. Πρώτον. Δεύτερον, για την υποστελέχωση και ότι κάνανε. Ε, ε, δουλεύαν 20 ώρε εκεί μέσα. Ναι. μέσα στις και παντού με υπερκόπωση, με στι ασθένειε. Και όχι, δεν προσλαμβάνουμε άλλου. Και όχι, δεν κάνουμε τέτοιο. Και όχι μόνο στα δημόσια. Γιατί καλά ξέρουμε όλοι να κρίνουμε μόνο το δημόσιο. Στα ιδιωτικά, ρε. Και στα ιδιωτικά, στα ιδιωτικά μια ιδιωτικά... χαρά ήταν ότι δεν βγαίνω να τα λένε είναι γιατί Εγώ είμαι σίγουρος Τους ψιλοαπειλούσανε ότι κοίταξε να δει. Αν βγάλεις φήμη ότι λέμε τώρα Τε, Τελώς τυχαίο αλλά να φέρω ένα παράδειγμα στο ονάσιο Δεν έχουμε ε, ξέρω στελέχη Δεν έχουμε νοσηλευτές, δεν έχουμε γιατρούς Έφυγες και άντω να ξαναβρεις δουλειά μετά το θέμα είναι πόσα χρόνια έφαγε αυτή, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Ε, 13... Όχι, ναι, 13 φορές ισόβια, το οποίο είναι μάλιστα από τις μεγαλύτερες ποινές που, έχει, που έχουν δώσει στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν λειτουργούν σαν εμάς. Mm -hmm. Τώρα αυτό είναι με την έφεση λίγο ένα κομμάτι το οποίο περιμένουν όλοι, αλλά είναι 90% δεκατό σίγουρα <ας> πούμε <σείγουρο> ότι δεν θα, ναι, <σείγουρο> δε θα τις δώσουν και θα είναι από τις ελάχιστες γυναίκες μάλιστα που έχουν πάρει τόσο μεγάλη ποινή έλα, οκ, ναι. okay. εντάξει που εντάξει, <σείγου> κάτι λέει εντάξει, 13 φορές η Σόβια δεν θα βγει ποτέ από εκεί μέσα, ούτως ή δεν θα έβγαινε γιατί εκεί το η Σόβια δεν είναι 18 ε, αυτό. εντάξει, αλλά ναι σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγει ποτέ ακόμη και και στην έφεση δηλαδή, θέλω να σου πω από το 13 να τους <σείγου> το ρίξουν <σείγου> στο <σείγου> μισό, πάλι δεν εγώ συνεχίζω να έχω την άποψη αυτή που σας είπα και πριν ότι το νοσοκομείο φίλε το νοσοκομείο φταίει Ξέστη, είναι δίκιο. το ποσοστό μες στο μυαλό μου είναι ε, 60-40 έχεις δίκιο αλλά όταν πρόκειται για παιδιά τα οποία πολλά από αυτά τα παιδάκια δεν ήταν καν ούτε τριών ημερών ναι. Πού αλλού να ρίξει την ευθύνη. Εντάξει, η άλλη ήταν μια τρελή, όπω λε και εσύ, και δεν το λέω αρνητικά αυτή τη στιγμή. Ο Αλλά το, η, άλλη άλλη ήταν, ναι, η άλλη ήταν. μια τρελή. Μπορεί να είναι ο καθένα. Ο οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι εκεί. Και το είπαμε κάποια στιγμή και μέσα στην υπόθεση ότι γενικά το να δουλεύει κάποιο άνθρωπο μέσα στην, στον τομέα τη υγεία και να είναι serial killer. Έχει υπάρξει και σε άλλες υποθέσεις αλλά είναι ελάχιστες mm. Όπως επίσης και σε όσα podcast άκουσα για αυτή την υπόθεση της Lucy Λέγαν ακριβώς το ίδιο πράγμα Ότι συνήθως οι serial killer επιλέγουν αδύναμα μέλη της κοινωνίας για να κάνουν τις πράξεις Ένα από αυτά είναι το πιο σύνηθες μεγαλύτερου ανθρώπους ναι. Θα σκοτώνουν γέρους, θα σκοτώνουν ευάλωτους κτλ Το πιο σπάνιο αλλά γίνεται πάλι, έχει γίνει και σε άλλες υποθέσεις είναι τα μωρά Σοκαρίστηκα ρε Άκουσε εκεί σπάσαν τα νερά και δεν την πήραν μέσα Έχασε οι άλλοι τρία παιδιά τρίδημα Και δεν άνοιξε ρουθούν. Ναι. Τι είναι Εδώ της είχαν υποσχεθεί στη συγκεκριμένη γυναίκα Ότι όταν θα έμπαινε στο νοσοκομείο Κάθε μωρό θα έχει θα το έχει δικό τη του, του ναι. Και τελικά δεν και έγινε όχι μόνο προσωπικό Είχε, και είχε και τη μόνο... λούση mm. Και όχι μόνο δεν είχε Είχε τη λούση, είχε τη λούση για δύο μωρά την οποία την είχαν βάλει ταυτόχρονα και σε Έχει άλλο, άλλο μωρό. Άσχετο. Πώ να σου πω, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, τώρα δεν θέλω, προφανώ και δεν κάκο χαρακτηρίζω ούτε του... τα θύματα, καταλαβαίνω πώ το λέω, του γονεί δηλαδή και όλα αυτά, αλλά πώ μπορεί και εσύ να είσαι οκέι, okay, ρε παιδάκι μου με αυτό. Ε, δεν ξέρει τι οικογένειε μπορεί να πήγαιναν εκεί. Δεν Από το ξέρω. Κατάλαβα, όχι. μάλλον το οικονομικό επίπεδο μπορεί να μην ήταν το καλύτερο. Ήταν, δεν ήταν και το καλύτερο. Γι' ε... αυτό και υπήρχαν διακομοιβέ άλλα νοσοκομεία. Απλά εντάξει. Που σε μία περίπτωση πήγαν το μωρό και το γυρίσανε πίσω ίσιο. γιατί είπανε ότι δεχόμαστε μόνο τέρμα επίγοντα περιστατικά γιατί δεν έχουμε χώρο και αφήσουμε αυτή την ψυχουλά να πεθάνει. Δηλαδή, θα τη γυρίσουμε πω, πίσω να το σκοτώσει. Βρε, πε ότι δεν το ξέραμε αυτό. Πε ότι δεν θα το σκότωνε. Αλλά μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή μια ψυχουλά πέρα δόθε. Παίζουμε την τραμπάλα. Ποιο θα το πάρει. Oh yeah. Πάρ το μέσα. Φρόντισε το. Και αν έχει ένα πάρα πολύ επίγον περιστατικό, τότε διώξε το μωρό. Αλλά μην περιμένει πότε In θα. Μάλιστα. Τέλο πάντων, σου ξαναλέω, δεν ξέρουμε πώ θα μέσα. Σε κανένα από τα δύο. Όχι, σαφώ και δεν ξέρουμε και σαφώ και δεν πρόκειται να μάθουμε. Και μάλιστα το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι η συγκεκριμένη κλινική συνεχίζει και δουλεύει. Όντω. <ΣΡΟΟΣ> <laughs> ναι. Οκ. Okay. Επειδή έχει αλλάξει διοικητικό προσωπικό, το πείρω. Μπορεί να έχει γίνει να έχει αναβαθμιστεί, ξέρω εγώ. Δεν έχει αναβαθμιστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μπορεί να το βρει. Θέλω να πω και με οποιοδήποτε Google Search, να κάνει και εσύ και τα διδεκτυβάκια. Ότι εντάξει, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι ότι από τη μία μέρα στην άλλη πήρατε 45 νοσηλευτέ, 25 γιατρού. Και γεια σα. Ναι. Ναι. Εδώ δηλώναν οι ίδιοι σε έρευνα που έγινε ότι καμιά φορά δεν είχαν Ότι δεν είχαν άμεσα αναλώσιμα. Ναι. Σύρκες, βελό. Ναι, γάζες, και να πω ναι. Δεν είναι μόνο το προσωπικό, είναι και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία δεν πιστεύω ότι από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή έγινε η δίκη, ξαφνικά είναι το καλύτερο νοσοκομείο στον πλανήτη. Καλά, σίγουρα δεν θα είναι. Ε, και παρόλα αυτά, αντί να κλείσει, εξακολουθεί και λειτουργεί. Καλά, και εδώ έχουμε τέτοια μισκάς. Ναι, δεν διαφωνώ. Και το εδώ ίδιο εδώ πράγμα Το ίδιο πράγμα θα έλεγα και για εδώ. Α μην ξεχνάμε τι είχαν βρεθεί στα υπόγεια του Έλενα. Κάποιοι μάλλον έχουν ξεχάσει, αλλά έτσι, αν θυμίσουμε τάχει κάποια μωράκια φεύγανε σε άλλε χώρε. Τέλο πάντων. Και ο οποίο θέλει, α το ψάξει. Τέλο πάντων, τέλος πάντων. Έλενα, Έλενα τράφικινγκ. Γιατί Σας ακούει κανεί, Εμείς ένα Google search λέμε να κάνουμε Δεν λέμε δεν κατηγορούμε κανέναν. Ισχύει Μη δίνεσαι Μη δίνεσαι Όχι επίσης είπαμε Στις εγκεκριμένης σεζόν θα είμαστε λίγο πιο καστικοί από τους προηγούμενους Λίγο Okay. Ωραία, ναι. Υπήρχαν, ναι, υπήρχαν αρκετά κοινά. Υπήρχαν, ναι. Όπω επίση και να αφήσω εγώ το δικό μου το σχολείο. Όχι, δεν ξέρω αν θε να αφήσει κάτι για την υπόθεση στην Ελλάδα. Ότι εντάξει, μπορεί όντω να είναι. να κάνει μπαμ, anyway. Το ποιο φταίει και τι έχει γίνει κτλ. Απλά καλό είναι, όπω είδαμε ας πούμε, και, από την... και από αυτή την υπόθεση, να μην πολυβιαζόμαστε. Γιατί όντω και οι συμπτώσει και όλα αυτά είναι λίγο. Με τέχνια, δεν σημαίνει κάτι Το ότι ναι, εντάξει υπήρχαν πέντε θάνατοι Οκ. Okay. Mm -hmm. Δεν ξέρουμε τι, δεν ξέρουμε ποιο, δεν ξέρουμε πώ. Να βγουν δύο-τρία πραγματάκια και μετά να κρίνουμε. Τι και πώ μου τη δίνει, θέλω να πω, όλο αυτό που έχει γίνει που βγαίνει ο καθένα και λέει. Το μακρέ του το κοντά. Ναι, και επίση μου τη δίνει και όλη αυτή η στάση τη ελληνική τηλεόραση για άλλη μια φορά και που ε, έχουν βρει ένα άτομο. Παπάνω να θάψουν τώρα. Εντάξει, Κίττα. Στην προκειμένη περίπτωση και το ίδιο το άτομο το Βρε, οποίο ναι. είναι στο επίκεντρο, το επιζητά αυτό. Well... Γι' αυτό λέω. Την Βλέπεις προσοχή. Ναι, την προσοχή την επιζητά. Mm. Εγώ το σχόλιο το οποίο έχω να αφήσω για την υπόθεση τη Ελλάδα, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, είναι ότι μπορεί να κάνουν μπαμ κάποια πράγματα, αλλά αυτό το άτομο σίγουρα, σίγουρα έχει ψυχιατρικέ διαταραχέ. Όχι ψυχολογικέ, ψυχιατρικέ διαταραχέ. Και δεν το λέω κατηγορώντα την όχι, για κάποιου θανάτου. Όχι όχι όχι. όχι, όχι, όχι. Το λέω από όλη τη στάση τη. Την οποία έχω δει. Απλά αυτό που με ενοχλεί, παιδάκι, είναι ότι αν εσύ το έχεις δει αυτό, δεν λέω ούτε ότι δεν ισχύει ούτε ότι ισχύει, αλλά αν εσύ το έχεις δει αυτό, το έχει διακρίνει, και υπάρχουν και άλλα πολλά μέσα τα οποία αναπαράγουν το ίδιο ακριβώ, ότι μάλλον έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν γίνεται μια τηλεόραση να την έχει κάθε τρει και λίγο έξω και να μιλάει και να εκτίθεται και να. Δηλαδή δεν το βλέπει, Ρεπέτακη, είναι... είναι σαν αυτό που κρίναμε κάποια στιγμή για τον Χακιάτε. Και λέγανε, μα δεν γίνεται να εκμεταλλεύεται τέτοια άτομα για τα νούμερα και για το τέτοιο. και μετά κάναμε την ίδια κουβέντα, όταν βγήκε αυτό για το χαγιάτε για την ε, πάνια. και λέγαμε ναι, αλλά τότε ήταν διαφορετικά τότε ήταν με συγκατάθεση, τότε ήταν ε, πληρονώντουσαν, τότε πάλι το ίδιο έρχεται και εδώ, πάλι, στο προσκήνιο δεν γίνεται να εκμεταλλεύεσαι ένα άτομο το οποίο είτε το έχει κάνει είτε δεν το έχει κάνει εγώ δεν λέω, και αυτό, δεν είναι, εκθέτσι, εκτε... αυτό. δεν είναι δουλειά μα. και να το δεν είναι δουλειά μα, αλλά μην του δίνεις βήμα γιατί όπως βλέπεις, δεν είναι καλά Ωραία και τα νούμερα Όπως είπε και ένα παλικάρι στο TikTok Δεν θυμάμαι καθόλου το όνομά του Κάθε εκπομπή που κάνει αυτό το πράγμα Και βγάζει τη συγκεκριμένη την κοπέλα να μιλάει Είναι ένοχη Γιατί οι διαφημίσεις που παίζουν στα διαλύματα Είναι διαφημίσεις χτισμένες πάνω στο αίμα Ναι Δεν φταίει θέλω Εντάξει να πω... από την άλλη όμως περίμενε από την άλλη, όμω, υπάρχουν κάποιε εκπομπέ, και συγκεκριμένα μία εκπομπή, η οποία το προσπαθεί πολύ να φέρει στο φω το τι έχει συμβεί, η οποία έχει βοηθήσει πολλέ φορέ όταν οι αρχέ δεν έχουν κάνει τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουν. Δεν διαφωνώ, αλλά κάθε επεισόδιο, ναι. ασχέτω αν το παρακολουθώ κι εγώ ή όχι, γιατί κι εγώ ένοχο είμαι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά καταλαβαίνει ότι κάθε επεισόδιο είναι λεφτά για αυτού. Mm, Κάτι εντάξει, το οποίο σημαίνει okay. ότι κάνε ένα, άστα να εξελιχθεί. Ρεσί, και κανένα άλλο ένα μετά με την ετοιμηγορία. Περίμενε, περίμενε. Βλέπουμε ότι όντω οι αρχέ δεν κάνουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουν. Είτε γιατί δεν έχουν προσωπικό στο συγκεκριμένο μέρο που εκτελείσεται όλη αυτή η υπόθεση, είτε κι εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και υπάρχει μία εκπομπή η οποία όχι απλά βοηθάει, το τρέχει κιόλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλό για τη συγκεκριμένη υπόθεση, νομίζω. Το ίδιο θα μπορούσε να γυρίσει να πει κανεί για οποιαδήποτε εκπομπή. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να πετύχει για οποιαδήποτε εκπομπή. Δεν το θεωρώ αυτό, όχι. Δεν πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κοπέλα η οποία είχε πάει σε γνωστή σύζυγο, γνωστού παρουσιαστή που παίζει με 3D... Μ' αρέσει που δεν λέμε ονόματα Φυσικά σε αυτή τη σεζόν. Δέκα, λέμε ονόματα... <laughs> Εντάξει, <laughs> είπαμε. <laughs> μιλάμε μόνο για το παπαστράτο. Για. για wow, διαφήμιση. <laughs> για παρουσιαστή που θα μπορούσε να είναι και στο σαλόνι σου να πει κανεί. Ε, εδώ τον έχω δίπλα μου. <laughs> Τέλο πάντων. ή που π.χ. μπορεί να πηγαίνει και να βγαίνει μόνη τη σε ιδιωτικού ερευνητέ. Mm. Και δεν συμμαζεύεται που έχουν μια χύπροβολή. Που οκ, okay, η κοπέλα μάλλον καλά κάνει γιατί θέλει να μιλήσει. Αλλά σε κάτι τέτοια όντω εκτίθεται. Θεωρώ ότι η φίλη μα η Αγγελικούλα είναι η μόνη η οποία πρέπει να τρέχει αυτή την Συγγνώμη, έδωσα το όνομα. Και είπαμε να μην λέμε ονόματα. Δηλαδή... Συγγνώμη, αλλά αυτό το κορίτσι. μένα με έχει στείλει στο διάολο αυτή την υπόθεση. Γουάπα. Ναι. <laughs> Δες πάνω, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτή η υπόθεση. Το θέμα διαφήμιση. μας είναι. Γιατί διαφήμιση? <laughs> <laughs> Εγώ είπα ο φίλο μα Δεν είπα κάτι άλλο. Κάτσε, ρε παιδάκι να πάρουμε από κάπου μια χορηγία δηλαδή. Πρόσχετη, <laughs> Πέτρο Σίμβρη. <Υμβριος, laughs> το γράψε η Ναταλία Γερμανού. <laughs> <laughs> πω <από> ονόματα. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, ναι. το θέμα μα είναι η υπόθεση τη Λούση. Και ότι για μένα, σαν, σαν αποτέλεσμα, θα έπρεπε και καλά έκαναν και τη δώσανε την ποινή την οποία της δώσανε. Ελπίζω να τη βλέπει κάποιο ειδικό, να μπορεί να καταλάβει και αυτή κάποια στιγμή στη ζωή τη για ποιο λόγο επιζητούσε την προσοχή αφαιρώντα ζωέ από μωρά. Και ότι το νοσοκομείο είναι ένοχο. Είναι ένοχο, ρε, εδώ εγώ δεν πιστεύω ότι ακούγοντα κανεί αυτή την υπόθεση έχει αμφιβολίες στο αν φταίει και το νοσοκομείο, όχι μόνο το νοσοκομείο. Ναι, νομίζω ότι φταίει λίγο περισσότερο το νοσοκομείο αυτό. Εκεί επιμένω. Εμένα αυτή η υπόθεση αυτό μου άφησε. Το ότι ένα τεράστιο φορέα που έχει να κάνει με την υγεία για ένα χρονικό διάστημα, από το 1990 συγκεκριμένα μάλλον, μέχρι και τώρα, είναι μπάτε σκύλια λέστε, ή ήταν μπάτε σκύλια λέστε, δεν υπήρχε κανένα τεχνοκρατικό και αξιοκρατικό κριτήριο για τους του εργαζομένου του. Αυτό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το μόνο παράδειγμα που έχω να φέρω ε, αν κάποιο έχει ενδιασμού στο αν φταίει και το νοσοκομείο ή όχι είναι ότι αν, ας πούμε, για τον οποιοδήποτε λόγο, πα σε ένα εστιατόριο και πάθεις σαλμονέλα, δεν φταίει ο μάγειρα μόνο. Φταίει και ο μάγειρα, προφανώ. Έτσι, μπορεί να είναι ένα τρελό αντίστοιχα, ο οποίο να μην γουστάρει ρε παιδάκι μου να μαγειρεύει το κοτόπουλο για να... γιατί έχει ψυχολογικά. Αλλά σαφώ φταίει και το εστιατόριο που κανεί δεν τον ελέγχει. Αυτό. Το αφήνω σαν μια παρομοίωση, όχι κάτι άλλο. Mm -hmm. Ωραία, καλή αρχή. <laughs> και μακριά από νοσοκομεία <laughs> Δεν μπορώ <laughs> <laughs> Μέχρι την επόμενη τρίτη Κάτσε ρε παιδιά Όχι, περίμενε Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο που μόλις ακούσατε <laughs> Οφω <φωμάνι> μόνη <της. laughs> Γιατί είναι? Πάμε, πάμε Γιατί με δουλεύεις Πάμε, δεν σε δουλεύω Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο που μόλις ακούσατε Και φτάσατε βασικά μέχρι εδώ με κόπο και ιδρώτε κι εσείς ναι, Του το λε έτσι, αυτό ήθελα να πω. Του το λε έτσι και δεν πρόκειται να σου πούνε όχι. Τι εννοεί? Όλοι στάρουν δύο ώρα και τρία ώρα επεισόδια, γιατί να έχουν κάτι να ακούνε. Ε, εντάξει. Θα και σου εγώ... πούνε ναι. Αφού κάλυψε μετά 45 λεπτά, θα σε αποκλείσουν. Όχι, <laughs> δεν θα με αποκλείσουν. Θα σεβαστούν το δημιουργό. <laughs> γιατί έχουμε πολύ καλό κοινό. Έχουμε το καλύτερο κοινό. Το καλύτερο-τερό-τερό. Είναι... ότι ήταν ο μέγιστο. Εξωπραγματικό. Mm. Κόσμο θεωρικό. <χρουσίλιο> Χριστό σκημάνο. <χρουσίλιο> να πάτε λοιπόν να αφήσετε ένα αυτοκόλλητο mm. στα σχόλια. Το <χρουσίλιο> θυμήθηκε. <χρουσίλιο> τι είμαι γόρια, να μην το θυμηθώ. <χρουσίλιο> να πάτε να αφήσετε ένα αυτοκόλλητο στα σχόλια. Τώρα τι αυτοκόλλητο να αφήσετε, <χρουσίλιο> θα σα έλεγα αφήστε αμορό, αλλά μην τα αφήσετε. Είναι πολύ μακάβριο. Αφήστε 8. Όχι, ρε γιατί. Γιατί. Γιατί 8 έφαγε. Αφήστε μια σύρρηγγα. Ωραία. Ευχαριστώ. Μια σύρκαικα. Ήνα γιατρό. Μια σύρμα σύγχρονη. Μην του μπερδεύει, μην του δίνει επιλογέ. Γιατί. Μπερδεύονται μετά. Δεν πειράζει. Δεν είναι σημαντικό. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό να κάνετε. Και άμα θέλετε να μα βαθμολογήσετε, να μα βάλετε πέντε και ξέχαρισαν το πω στην αρχή. Όχι, νομίζω το είπε, αλλά δεν το, βοήθα... <laughs> το είπε. Δεν είπα να βάλουν πέντε αστεράκια. Είπα να αφήσουν σχόλιο γιατί ο αλγόριθμο βλέπει τα podcast που έχουν σχόλια. Τρει ώρε και 20 λεπτά μετά που γράφουμε να ξέρετε, θα τη βάλω να το ξαναπεί να το πει βάλω στην αρχή <laughs> να σου πω κάτι έχω αρχίσει και πεινάω και κάνω σαντίβο τον πεινάω και θα τον φάω την τεκτιβάκια Ακούστηκε πρόστιχο αυτό mm. αλλά <laughs> <laughs> αλλά ναι <laughs> Λοιπόν ναι, να τα πούμε και αυτά εν τάχει. Εννοείται σχόλιο, like και subscribe και όλα αυτά Αλλά σχόλιο και βαθμολογία βοηθάνε πάρα πολύ το podcast Εννοείται ότι αν σας αρέσει το περιεχόμενο που ακούτε Καλό είναι να το κινητοποιήσετε να, να το κινητοποιήσετε, κατεβείτε στου δρόμου. κατεβείτε στου δρόμους ναι. και να φωνάζετε crime group <laughs> <laughs> Να το κινοποιήσετε Μπράβο Γιώργο. Σε όλες, μπράβο <laughs> σε όλες, έχω διαβάσει πολύ και έχω γράψει <laughs> άλλο τόσο Δεν είναι δικαιολογία <laughs> να, το κινητο... να... να το κοινοποιήσετε το λέω επιτέλους ε, Σε όλες τις πλατφόρμες στι οποίε μας ακούτε Καλό κάνει, βοηθάει Επίσης μας μαθαίνουν καινούργια Δεν και, και, και μεγαλώνουμε αυτήν εδώ την πλατφόρμα Επίσης να πω εντάχει την γιατί παρέα. Ναι επίσης να πω εντάχει γιατί θα με δυρύ no, Ότι ναι <laughs> <laughs> Ετοιμάζουμε Discord server <laughs> Στον οποίο θα μπορούμε να λέμε πολλά και μεταξύ μα και μεταξύ σα, Αλλά και να ετοιμάζουμε special επεισοδιάκια στα οποία θα λαμβάνετε μέρος Έτσι Μείνετε συντονισμένοι Μέχρι το επόμενο επεισόδιο που θα είναι λίγο πιο μικρό Λίγο Κατά δύο ώρε μικρότερο ένα Ήταν τέταρτα τέταρτα. αυτός, πέθανε, τον βρήκαν τον πιάσανε <laughs> Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για όλη σας την αγάπη Είμαι η Μαρία Είμαι ο Γιώργος Και μαζί είμαστε Οι Crime πέρσις, τέταρτη σεζόν. Τα λέμε ξανά την επόμενη τρίτη Φιλιά πολλά Και γεια σας oh, Bye <laughs> <laughs> Κάτι που λίγοι γνωρίζουν για τον Ηρακλή Είναι πως πριν αντιμετωπίσει την <laughs> Κάτι που, λίγη, έλα, κάτι που λίγη γνωρίζουν για τον Ηρακλή είναι πως πριν αντιμετωπίσει την Λερνε Λε... Λε... Λε... <laughs> Οι γονείς της Δεν το έγραψα ποτέ αυτό Επίσης, συγγνώμη σου, Λιακόπτο ε, Σαν φοιτήτρια νοσηλευτικής Όχι φοιτήτρια νοσηλεύτρια Ωραία, περίμενε Και άρχε Φίμιδη <laughs> <laughs> <laughs> κάπου αυτό που με κορόιδεψες <laughs> <Δεν έκανε. laughs> μάλιστα, περιέγραφε τις. Μάλιστα, περιέγραφε τις τιν, τιν, τιν, όχι τιν. Τι είναι ο συλλεκτικός Μια έρευνα για ένα νεογέννητο που πέθανε το 2014. 2014 ορκιέ. 2014 ίσως. Η <laughs> βιοβρέι. <Είπε> <Μπρέρι. laughs> <laughs> A cup of tea <laughs> Ομπρέρι! Ομπρέρι! <χω> Ομπρέρι, δεν μπορεί. Ομπρέρι. Ομπρέρι. Μια μελέτη για περίπου χίλιου θανάτους βρεφών στο, νοσο... στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Μια μελέτη για περίπου χίλιου θανάτους βρεφών. <χω> <χω> <χω> Μια μελέτη. <χω> Η Ελεονόρα. Που δημοσιεύτηκε στο The Journal Maternity, Maternal, Fetal, and Neonatal Medicine, and Neonatal Medicine, Maternal. Maternal, ναι. Ωραία. Φειταλ. Φειταλ. Φειταλ. Φειταλ. Bravo. Neonatal, neonatal, ναι. neonatal. Medicine. Neonatal. Fatal. Δεν για Αγγλία Σε μένα τα έδωσε όλα τα αγγλικά, Όχι, ρε. Ναι, όχι, ρε. Δεν ήξερα τι ακολουθεί. Μεγάλο ζούγκο. Τζαγιάραμ, όπω τον είπαμε. Τζαγιάραμ. Τζαγιάραμ. Ο επικεφαλή του παιδιατρικού τμήματος Ραβί Τζαγιάραμ. Τζαγιάραμ. Τζαγιάραμ. Μου κολλαί πολύ περισσότερο Συγγνώμη Υπήρχε μια πεποίθηση του τύπου Δόξα το Θεό που η Λούση ήταν στη θέση της Επειδή είναι πολύ καλή στο να αντιμετωπίζει κρίσεις Και περιέγραψε τη Let it be Ως τη Let it buy Τη Let it be Ως τη βασίλισσα του Let it snow Let it snow Οχ. λέει την Ο επικεφαλή Άραμ Ο του παιδιατρικού τμήματος Ραβί Άραμ Είπε Τζέι Άραμ Τζέι Άραμ Let's be. Let me. και Let me. Let Let's be. Δειάρωμ. Που είναι ζυνοπτική λύνη; Κλες. όχι. Ζυνοπενική λύνη. βενζιλό ζυνιλό. Πενική Που είναι ζυνο βενζιλό Που είναι που η βενζι... βενζι... βενζι... βενζιλό. πενικιλιν Πενικιλίν. Που η βενζίλο βένζιλοπενικιλίνη... βενζιλοπενικιλίνη... που η βενζινοπεν... Βενζιλο... Βενζιλο... βενζινο... Βενζιλο... Πέ... Βενζιλο... μίσου... να το πω εγώ? Έλα, φέρτα. Αναρωτιάμαι μήπως έχουν εκτεθεί όλα σε κάποιο μικρόβιο που... Ωραία, ε... Αναρωτιέμαι. <laughs> I'm questioning. <laughs> Ανερωτήσω. Ο Τζέιρεμ είπε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβολίου του ρώτησαν. Συμβολίου, όχι συμβουλίου, ναι. Την αύξηση τη. <laughs> Την αύξηση τη. Την αύξηση τη. Την αύξηση. Δεν είναι κατάλληλη για τη διερεύνηση. Δεν είναι κατάλληλη για τη διερεύνηση. Πού είναι όμω τίμηση. <laughs> Σύμφωνα με τον Joseph Σύμφωνα με τον Τζοζεφ... Τζοζεφ? Τζοζεφ, Σύμφωνα με τον Τζοζ... Ζόζεφ. με τον Ζόζεφ... Βουλφστοφ. Τι... Τι γ Wolfsdorf, ما Wolfsdorf. Brian Adams, αυτά είναι πεφτή. Joseph Wolfsdorf, Wolfs, Wolfsdorf. Joseph, ου. Ου υσιφολικός, λικόπλοιο. Μπορώ να παρέμβω για λίγα για δύο δευτερόλεπτα? Για λίγα δύο δευτερόλεπτα? Μπορώ να παρέμβω για δύο δευτερόλεπτα? Τι ρώτησε ο αφού έδειξε το σήμα Ε, ναι, είπε. Δείχνοντας τρομακράτη, Βέιν. Ο ξέρω εγώ. Ο Ρίτσαρτ Γκίλ, καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν. Πανεπιστήμιο. Τι είπα? Πανεπιστήμιο. Τ <laughs> κατέ από το ολμρί και άλλο ένα τορακούνι π <laughs>